Thank you. These are the voyages of the starship Enterprise, its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Είμαστε εδώ με το παραξινοσκάφο μα ε, και καλούμε του συνταξιδιώτε μα από το υπερπέραν μαζί με την κυβερνήτριά μου. Στέλνουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω στη γη, διαπερνώντα το σκοτεινό πέπλο με το οποίο έχουν περικυκλώσει τη γη. Οι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη. Απευθυνόμενοι του συνταξιδιώτε μα, ε, σε σένα που ακούσα αυτή τη στιγμή που έχει. Ε, Επιλεγή, χωρίς να το συνειδητοποιήσει ίσως από το Radio Nowhere και το Άωρα, το Κολέγιο για να ακούσεις αυτές μας τις συχνότητες. Βρισκόμαστε σε μια περιπέτεια γύρω από τη Γη με το μυστικό διαστημικό σταθμό και έχουμε την υψηλή εποπτεία των πραγμάτων που συμβαίνουν εκεί κάτω και σήμερα θέλουμε να εκπέμψουμε μία έκτακτη ειδική εκπομπή για τις νέες παράξενες έρευνες. Είναι στην ουσία η συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής... που εκπέμψαμε από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό... με τον τίτλο Οι Παράξενες Έρευνες». Εδώ τώρα έχουμε και άλλες παράξενες έρευνες... με την πρόφαση βέβαια της έκδοσης των δύο νέων, νέων τόμων... των παράξενων ερευνών μου, τον, τον τρίτο και τον τέταρτο τόμο που εμφανίστηκαν αυτές τις μέρες είναι δύο νέα βιβλία από το έργο μου Παράξενες Έρευνες το βιβλίο Παράξενες Έρευνες Τόμος Γάμα τρίτος τόμος και το βιβλίο Παράξενες Έρευνες Τόμος Δέλτα τέταρτος τόμος ήδη υπήρξαν οι δύο πρώτοι τόμοι οι οποίοι έχουν βρει το δρόμο τους προς τους λιγοστούς ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται για τις παράξενε έρευνε για τα μυστήρια για την έρευνα του αγνώστου και γενικώ για την εναλλακτική γνωσιολογία δεν είναι πολύ αυτοί στην Ελλάδα είναι δυστυχώς λίγοι αλλά οι δύο πρώτοι τόμοι των παράξενων ερευνών το τόμος Α και ο τόμος Β έχουν βρει το δρόμο τους προς τους ενδιαφερόμενους ε, τώρα εμφανίζονται άλλοι δύο τόμοι νέε και άλλες παράξενε έρευνε και μυστικέ ε, ο τόμος και Συνταξιδιότητας μου, όπως ίσως γνωρίζετε, ήδη αποφάσισα το 2025 να συγκεντρώσω κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες συγγραμμένες παράξενες ερευνές μου, μέσα στα σχεδόν 40 χρόνια της επαγγελματικής γραφικής μου δραστηριότητας, να τις παρουσιάσω σε μια σημειολογική επιλεκτική σύνθεση σε μορφή βιβλίων. Οι δύο πρώτοι τόμοι των παράξεων ερευνών μου έχουν εμφανιστεί ήδη και αυτές τις μέρες εμφανίζονται επίσης ο τρίτος και ο τέταρτος τόμος. Ίσως μ, να συνεχιστούν οι τόμοι αυτοί, δεν το γνωρίζω ακόμα. Πολλά παράξενα πράγματα έχουν συμβεί στον κόσμο, γιατί να μην συμβεί και αυτό. Φυσικά πρόκειται απλώ για μια παράδοξη μικρή σχετικά δειγματοληψία από μια αξίσου παράδοξη θάλασσα ολόκληρη των συγγραφικών και ερευνητικών μου δραστηριοτήτων. Εγώ το βλέπω σαν να είναι μία μικρή κυβωτός για την διάσωση της εναλλακτική μουσιολογίας στην ελληνική γλώσσα. Σε μία έρημο εδώ, όπου σχεδόν κανεί δεν ενδιαφέρεται στα αλήθεια για όλες αυτές τις μυστηριώδεις θεματολογίες, τονίζω βέβαια το σχεδόν, γιατί μέσα σε αυτό το σχεδόν βάζω εσένα που με ακού, που ίσως ενδιαφερθείς για τις θεματολογίες αυτές και διαβάσεις τις παράξενε ερευνε μου τους τόμους αυτού ε, δεν υπάρχει απολύτω κανεί εδώ γύρω που να τη συνεχίζει όλε αυτέ τι παράξενε Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Και έτσι πρέπει, όπω το νιώθω εγώ, να τι διασώσω για το μέλλον. Για του ανθρώπου που θα έρθουν. ή για του ανθρώπου που ήδη είναι εδώ και θέλουν να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο σε αυτή τη σκηταλοδρομία, την παράξενη. Ενδιαφέρουν μόνο του συνταξιδιώτε μου προφανώ. Μια μικρή ελίτ ψαγμένων ανθρώπων στην Ελλάδα, ανέκαθεν ήταν λίγοι. Φίλοι μου είμαι και εγώ παράξενος σαν και σας. Ε, και βέβαια δεν υπάρχουν άλλοι σαν και εδώ πέρα. Οι παράξενες έρευνε είναι ακόμη εδώ και οι πύλες των μυστικών κόσμων τους είναι αυτοί οι τέσσερις τόμοι. Σήμερα με την πρόφαση της εμφάνισης των δύο νέων τόμων του Γ και του Δέλτα ε, κάνω αυτή την εκπομπή από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό με τη βοήθεια τη συγκυβερνήτριας μου την κάνουμε από το υπερπέραν, έξω από τον κόσμο, για θέματα τα οποία ξεπερνούν τα όρια της καθημερινής σα πραγματικότητας. Ε, θα καταδηθούμε σήμερα στην εκπομπή αυτή, μαζί με ε, αξίσου παράξενε μουσικές, ε, στα παράξενα περιεχόμενα των δύο νέων αυτών τόμων. Παράξενες έργειες, τόμος Γ και τόμος Δ. Οι τόμοι αυτοί καινούργοι, όπως και οι προηγούμενοι, ο πρώτος και ο δεύτερος, είναι διαθέσιμοι, από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν θα βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει, το website του περιοδικού Strange. Εκεί θα βρείτε τις εκδόσεις αύριο το Κολέγιο, από όπου θα εντοπίσετε αμέσως και τα νέα αυτά βιβλία, τα οποία είναι διαθέσιμα και τα οποία θα σας σταλούν κρυφά στο σπίτι σας, αν θέλετε να τα αποκτήσετε, από το αόρατο το Κολέγιο. Έτσι λοιπόν είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αποκτήστε και εσείς τους τόμους των παράξενων ερευνών για να συνταξιδέψουμε ακόμη μακρύτερα και στο χρόνο και στο χώρο. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και όπως πάντα αναρωτιέμαι υπάρχει κανείς ή σχεδόν κανείς που να μ' ακούει άραγε εκεί έξω. i love you so bad i don't believe in love you know i love you so bad so bad you know i love you so bad like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause you can't see the black boy so bad Transcend it. Loved you, baby, so bad. You know I loved you so bad. So, bad, so, so bad. Somehow you got yourself accepted to Σοχή. Το original διαστρεβλώνεται, η αιστεία μετακινείται. Κυνηγά κάτι που αλλάζει μορφέ. Διερεύνησε το ανεξήγητο. Μην εξηγεί το αδιερεύνητο. Συνταξιδιώτε μου, όλε οι αληθινές έρευνε είναι παράξενε, το ίδιο και αυτέ εδώ για τι οποίε μιλάμε σήμερα. Εάν δεν είναι, τότε ίσω είσαι ένα πολύ συνηθισμένο άνθρωπο για να ανακαλύψει το ασυνήθιστο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μας διακατέχει είναι το βιβέρε περικολοζαμέντε, το ζυμ επικίνδύνο. Είναι ο μυστικός διαστημικός σταθμό τον οποίο ακούς αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και σήμερα μιλάμε για περισσότερες παράξενες έρευνες, για τους δύο νέους τόμους των παράξενων ερευνών μου που εμφανίστηκαν εκεί έξω, το παράξενες έρευνε τόμος γ και το παράξενες Έρευνε τόμος ΔΕΛΤΑ και θα καταδιθούμε για λίγο στα περιεχόμενά τους. Όμως πριν το κάνουμε αυτό, ε, έχοντας μπροστά μου αυτούς τους τέσσερις τόμους, που είναι σχεδόν πάνω από 1600 σελίδες, με πάνω από 80 θεματολογίες, ε, θέλω να ρίξουμε μια ματιά γρήγορη στα περιεχόμενα των δύο πρώτων τόμων των παράξενων ερευνών. Δηλαδή παράξενες έρευνες τόμος Α και, και Β, που έχουν εμφανιστεί τον προηγούμενο μήνα. Υπάρχει στον τόμο Α, μια μεγάλη εισαγωγή για τις παράξενες έρευνε και για την κατάσταση μέσα στην οποία έχουν συγγραφεί όλα αυτά τα συγγραφικά μου πονήματα. Η περίοδος, η συνολική, και το, ο κάθε τόμος έχει τη, προέρχεται από μια μοναδική στην περίπτωση του συγγραφική περίοδό μου, αλλά στο σύνολό τους οι, οι τέσσερις τόμοι προέρχονται από συγγραμμένα κείμενά μου της περίοδου 1991-92 με 2025. Και επίσης υπάρχουν και κάποια συγγραφικά κείμενα μέσα σε αυτές που είναι αδημοσίευτα. Στην εισαγωγή λοιπόν του πρώτου τόμου μιλώ για τις παράξενες έρευνες και για την κατάσταση μέσα στην οποία έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ε, καταδύομαι στις, ε, στο πρώτο μεγάλο κεφάλαιο ε, στις μυστικές φυλές. Στο ότι υπάρχουν μυστικές φυλές που ζουν ανάμεσά μας και καταπιάνομαι με, με τους παράξενους νάνους, με τα φρικς και με πολλά άλλα ενδιαφέροντας ζητήματα, καταδεικνύοντας ε, τι έχει συμβεί με τις μυστικές φυλές κατά το παρελθόν. Καταδειόμαστε επίσης στο Fairyland, στη χώρα των Ξωτικών. Αυτό είναι ένα ε, πολύ συζητημένο ε, μεγάλο ε, συγγραφικό κείμενο πάνω στην έρευνά μου αυτήν. Έχει εμφανιστεί κατά καιρού μέσα στα χρόνια με διάφορες, διάφορε, λίγο διαφορετικές μορφές. Εδώ είναι η πιο πλήρης μορφή του κειμένου αυτού, δηλαδή η μεγαλύτερη βερσιόν του, το Fairyland τη χώρα των ξωτικών. Ε, μετά σαλπάρουμε με το St Brendan. We sail for St Brendan's Fair Isle. Ε, αναζητώντας το μυστικό νησί του Αγίου Μπρένταν. Έπειτα Προσπαθούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση πώ δημιουργήθηκε το μυστήριο τη Ατλαντίδα, τι έχει συμβεί κατά το παρελθόν και πώ δημιουργήθηκε όλο αυτό το μυστήριο με την Ατλαντίδα, λεπτομερώ, ονόματα, διευθύνσει τηλέφωνα. Και έπειτα καταδιόμαστε στη μεγάλη έρευνά μου για την Ατλαντίδα. Τα πάντα για την Ατλαντίδα υπάρχουν μέσα σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, όλη η παράξενη έρευνά μου για την Ατλαντίδα. Ε, και με updates, τι συμβαίνει μέχρι σήμερα για το μυστηριώδε αυτό ζήτημα. Επειδή είμαστε στη θάλασσα, μας συντροφεύουν τα θαλάσσια τέρατα. Έρχονται τα θαλάσσια τέρατα είναι ο τίτλος και εδώ θα διαβάσετε, κατά την άποψή μου, τα πάντα για τα θαλάσσια τέρατα, για αυτό το πολύ μυστηριώδες και πολύ γοητευτικό ζήτημα, το οποίο μας ταξιδεύει στους βυθούς των ωκεανών, στις θάλασσες, αναζητώντας τις πιο παράξενες μορφές ζωής από τον θρύλο, μέχρι την φαινομενολογία του παράξενου. Κάπου εκεί μέσα στη θάλασσα, αναγκαστικά, στον Ειρηνικό Ωκεανό πλέον, συναντάμε τον Κθούλου. Και ε, εδώ έχουμε τη συγγραφική μου έρευνα που έχει τον τίτλο «Το αληθινό κάλεσμα του Κθούλου». Θα μου πείτε, ο Κθούλου είναι μια φανταστική οντότητα του Lovecraft; Δεν είναι έτσι ακριβώς. Το κάλεσμα του είναι αληθινό και μπορώ να σου το αποδείξω αν διαβάσετε αυτό το κείμενο που βέβαια κάνει ένα λογοπαίγνιο σούμε, με το δίγημα του Lovecraft, The Call of Cthulhu. Εδώ μιλάμε για το αληθινό κάλεσμα του Cthulhu. Και έπειτα, αφού είμαστε στα πεδία του Lovecraft, έχουμε ε, εδώ στο ένατο κεφάλαιο του πρώτου τόμου των παράξεων ερευνών μου, την μεγάλη μου έρευνα, πολύ παράξερη ο για τον νεκρονομικό Είναι η πιο πλήρης ε, έρευνα που υπάρχει για τον νεκρονομικό στην ελληνική γλώσσα. Αργότερα καταδιόμαστε στην αδελφότητα του ύπνου, σε μια πολύ μυστηριακή κατάσταση, για την οποία δεν θέλω να πω πολλά. Είναι ένα ε, ιδιαίτερο πολύ κείμενο, μια ιδιαίτερη πολύ έρευνα για αδελφότητα του ύπνου. Μετά ε, σας συστήνω τους υποξόνιους Νάγκας, πώς έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με τους δρακωνιανούς, ε, που είναι οι Νάγκα στην πραγματικότητα. Αυτοί οι υποχθόνοι δαίμονε. Ε, πολλά έχετε να μάθετε για αυτού και για τα βιμάνα του και για πολλά άλλα. Έπειτα ανοίγουμε το μεγάλο κεφάλαιο Τα χρονομιστήρια των Μάγια και οι κραυγέ στη βιβλιοθήκη. Ε, Επίση, ένα κείμενο που έχει εμφανιστεί σε διάφορε μορφέ με στα χρόνια. Αυτή είναι η πληρέστερη μορφή του, το μεγαλύτερο βερσιόν του. Ε, για το τι έχει συμβεί με όλη αυτή την ιστορία με το 2012 και πώ ίσω είναι λάθο. Που όλα αυτά τα το 2012, ενώ μπορεί να έρχονται το 2036. Εν πάση περιπτώσει, όλο όλο όλο το ζήτημα αυτό, πώς ξεκίνησε, από ποιες αποκωδικοποιήσεις, από ποιους, τι λέγανε, πώς δημιουργήθηκε και η νεομηθολογία του πράγματο είναι τα πάντα μέσα εδώ στα χρονομιστήρια των Μάγιας. Μετά συζητάμε για τους θεούς από τον ουρανό που βάδισαν δίπλα μας. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Οι θεοί από τον ουρανό βάδισαν δίπλα μας. Εδώ θα βρείτε τα πάντα περί αυτού. Έπειτα, aliens. Ζουν ανάμεσά μας. Ε, εδώ καταδεικνύεται και η καταγωγή του τίτλου Ζουν Ανάμεσά μας και πολλά άλλα, τα οποία θα διαβάσετε για τους θελικούς μας aliens. Έπειτα, τα UFOs και ο πυρηνικός πόλεμος. Τι σχέση έχουν τα UFOs με τον πυρηνικό πόλεμο. Τα πάντα. Ε, Αργότερα καταδιόμαστε στην ανατομία μιας πολύ σκοτεινής νεομηθολογίας, ο πόλεμος της Θούλη. Τα πάντα λοιπόν για τη Θούλη, για τον μυστικισμό των Ναζί, για το πώς ξεκίνησαν όλα αυτά και για πολλές-πολλές ε, άγνωστες τους περισσότερους περιπέτειες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και πιο πριν ακόμα. Έπειτα καταδιόμαστε σε ένα πάρα πολύ μυστικό ζήτημα, στην Συναρχία. Ε, δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτό, κυρίως γιατί δεν θα γίνουν κατανοητά με δυο λόγια, αλλά και ελπίζοντας ότι κάποιοι από τους δαξιδιώτες μου και έξω γνωρίζουν κάτι για αυτό το ζήτημα. Εδώ θα μάθετε τα πάντα για τη συναρχία. Έπειτα καταδιόμαστε τα μυστικά της αλχημίας, που είναι αυτό που ακούγεται. Τα μυστικά της αλχημία. Everything. Και έπειτα ε, κάνουμε μια ξενάγηση στις παράξενες περιπέτειες του Κορνήλιου Αγρήπα αυτού του θαυμαστού μάγου, μυστικιστή και αλχημιστή ε, του Πακρινού Παρελθόντος, ο οποίος έγραψε και το θερλικό έργο Ντεοκούλτα Φιλοσόφια. Ο Κορνήλος Αγρήπας, πολύ περίεργο τύπο με πολλές παράξενες περιπέτειες που δεν είναι γνωστές. Τέλος, τελειώνουμε με την αποκωδικοποίηση της νοσταλγίας. Πολλά για την μυστική αυτή νοσταλγία γράφω, ε, θα τα διαβάσετε στο πρώτο τόμο των παράξενων ερευνών μου παράξενες έρευνες τόμος Α στο δεύτερο τόμο των παράξενων ερευνών μου ε, υπάρχει πάλι ένα, μια εισαγωγή που έχει τον τίτλο Et in Arcadia και εγώ στην Αρκαδία αναφέρομαι σε μένα ότι είμαι και εγώ εδώ ζω και εγώ ανάμεσα σας είμαι παράξενος και τα έχω γράψει όλα αυτά στην ελληνική γλώσσα και επίση συνεχίζω να μιλάω για την κατάσταση στην οποία γράφτηκαν όλα αυτά τα συγγραφικά πονήματα. Αμέσως σας διηγούμε μια μυστική περιπέτεια για το Urban Musica, την αστική μουσική, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή πέραν της επινόησης της αστημαγίας μου, έχω επινόησει και την αστική μουσική, ας το πούμε έτσι το πώς η, πόλη, η ίδια η πόλη παίζει μουσική για αυτούς που μπορούν να την ακούσουν. Είναι κάποιες ενδιαφέρουσες εμπειρίες που σίγουρα θα ενδιαφέρουν και εσάς, ιδιαίτερα εσάς που σας ενδιαφέρει ε, το μεγαπολισόμανση που ξεκίνησε από ε, άρθρα μου της δεκαετίας του 1990 και από το βιβλίο μου Μεγαπολισόμανση Τα μυστήρια των πόλεων» ε, του 1999-2000. Ε, έπειτα, καταδιόμαστε στο μυστήριο με τα τέσσερα φαντάσματα. Είπαμε ότι πρόκειται για πολύ παράξενε έρευνε και αυτό είναι μία από αυτέ. Η έρευνά μου για τα τέσσερα φαντάσματα. Έπειτα, ε, το μυστήριο του αριθμού 23. Αν δεν ξέρετε κάτι γι' αυτό, θα μάθετε τα πάντα γι' αυτό. Αν ήδη ξέρετε κάτι, θα μάθετε πολύ περισσότερα. Το μυστήριο του αριθμού 23. Έπειτα, ε, καταδιόμαστε στην ψυχογεωγραφία, psychogeography, που φυσικά σχετίζεται και αυτή με το μεγαπολισόμανση. Και εδώ θα διαβάσετε για αυτό το ζήτημα. Έπειτα ακολουθούμε τους One Gina, τους Ultra Terrestrials από το Dreamtime, της Αυστραλία και των Ιθαγενών τη. Και έπειτα ταξιδεύουμε στο φεγγάρι των εισχυμών. Τι κάνουν οι εισχυμόοι στο φεγγάρι? Θα μάθετε τα πάντα εδώ. Και έπειτα αφού είμαστε μαζί με τους εισχυμούς, μαθαίνουμε για τη γλώσσα των εισχυμών και το χιόνι. Και πόσες λέξεις έχει για το χιόνι η γλώσσα των εισχυμών. Ένα χαριτωμένο ε, χρονογράφημα. Έπειτα μαθαίνουμε πολλά για του γίγαντε που ήταν κάποτε επί τη γη. Και μπορεί να είναι και ακόμη. Έπειτα ξεκλειδώνουμε την κρυφή ιστορία του κλονισμού. Αυτό που ακούγεται. Η κρυφή ιστορία του κλονισμού. Όσα δεν ξέρετε για το τι έχει συμβεί με τον κλονισμό μέχρι στου αιώνες. Έπειτα ακολουθούμε τι νυχτερίδε βαμπύρ και του νυχτερινού τρόμου. Στο κεφάλαιο, οι νυχτερίδε βαμπύρ και οι νυχτερινοί τρόμοι. Μ αρέσει αυτό ο τίτλο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και έπειτα. Ε, καταθέτω την βαμπειρολογία μου. Τα πάντα για τη βαμπυρολογία είναι ίσως το πιο πλήρες κείμενο που κατά την υποπτεία μου υπάρχει για τη βαμπυρολογία, ένα τεράστιο κεφάλαιο, που είναι τα πάντα για τη βαμπυρολογία, για τα βαμπύρ. Και έπειτα, αφού είμαστε στα παιδιά των παράξενων λογίων, ε, ακολουθεί το κεφάλαιο δρακολογία, τα πάντα για τη δρακολογία, για τους αληθινούς δράκους. Είναι μια μοναδική μελέτη. Έπειτα συζητάμε για την ήριδολογία, δηλαδή για τα μυστικά της διάγνωσης των ασθενειών από την έρευνα της ίριδας του ματιού. Και αφού είμαστε σε αυτά τα πεδία, έπειτα καταδιόμαστε τα μυστικά του νερού και μνημονεύοντας βέβαια με πολλές λεπτομέρειες και τον Δ. Βίκτορ Σάουμπεργκερ. Έπειτα μιλούμε για τους ενεργειακούς τόπους του μυστικού πολέμου. Όσοι έχετε διαβάσει το έργο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος» εδώ είναι ένα σχόλιο πάνω σε αυτό για το πώς υπάρχουν συγκεκριμένοι ενεργειακοί τόποι οι οποίοι α, α, συμμετέχουν στο μυστικό πόλεμο αλλά και στους φανερούς πολέμους εκεί έξω και φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τους ενεργειακού τόπους στη Συρία στους τόπους εκεί όπου γίνεται ο συνεχής αυτός πόλεμος. Έπειτα έχω, έχουμε έναν παράξενο τίτλο εδώ σε αυτό το κείμενο που λέει Αλέξανδρε που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κείμενο μου δημοσίευτο μέχρι αυτή τη στιγμή δημοσίευεται για πρώτη φορά εδώ στο δεύτερο τόμο των παράξενων ερευνών μου για το Μέγα Αλέξανδρο και για τις παράτολμες πολεμικές δραστηριότητές του και τις παράτολμες μάχες του στις Ινδίε και στις περιοχές εκείνες και έπειτα ταξιδεύουμε στην Ανταρκτική εξερευνώντας τα πάντα για την μυστική αυτή Ήπειρο και για τις εξερευνήσεις που έχουν γίνει εκεί. Και έπειτα αφού είμαστε σε μια εξερευνητική διάθεση αναλύω τα μυστικά της αργοναυτικής εκστρατείας. Όλα όσα δεν ξέρετε για το ζήτημα αυτό που είναι βέβαια πολύ συζητημένο αλλά εδώ θα διαβάσετε την θρυλική μελέτη μου με τον τίτλο «Αργον». Έπειτα έχουμε ένα κεφάλαιο «Ο μαγικός ρομαντισμός και η κεντρική μάγη». Αφορά τον Ελιφάς Λεβί, τον Γκαλιόστρο, τον Γκόμι του Σένζερμέν και αρκετούς άλλους, καταδεικνύοντας το μαγικό ρομαντισμό και τους εκεντρικούς αυτούς μάγους του 19ου και του 18ου αιώνα. Και έπειτα έχουμε ε, τη μεγάλη έρευνά μου για τον Άλιστερ Κρόουλι, με τίτλο Άλιστερ Κρόουλι, ο μάγος του Οζ". Εδώ. Ίσως είναι το πιο πλήρες κείμενο που υπάρχει για τον Alistair Crowley στην ελληνική γλώσσα όπου θα μάθετε όλα τα μυστήρια που περιτριγυρίζουν αυτή την θρηλική φιγούρα. Και τέλος το γνωστό άγνωστο και το άγνωστο άγνωστο. Το ξέρετε ότι υπάρχουν αυτά τα δύο. Υπάρχει το γνωστό άγνωστο και το άγνωστο άγνωστο και εδώ σε μια μικρή ιστορία θα καταδεθείτε στις καλλιδοσκοπικές πολυπλοκότητες αυτού του ζητήματο. Αυτά ήταν και τα περιεχόμενα του δεύτερου τόμου των παράξενων ερευνών μου. Ε, έτσι, επειδή θα μιλήσουμε σήμερα πιο, κάπως λίγο πιο περισσότερο για τα περιεχόμενα του τρίτου και του τέταρτου τόμου που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες ε, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, όπως είπα, για να σας σταλούν κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Ε, αυτή η τετραλογία, πάνω από 1600 σελίδες και πάνω από 80 θεματολογίες, ε, σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο λοιπόν για του νέου τόμου, για τον παράξενε έρευνε τόμο Γ και παράξενε έρευνε τόμο Δ. Αυτά τα περιεχόμενα που ακούσατε τώρα, τα οποία ανέφερε έτσι σημειολογικά για να έχει μια ε, συνοχή, α πούμε, η παρουσίαση τη τετραλογία μου, ε, ήταν τα περιεχόμενα από, τους, από τον τόμο Α, τον παράξενε έρευνε τόμο Α και παράξενε έρευνε τόμο Β ε, που εμφανίστηκαν τον προηγούμενο μήνα. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Και όπως πάντα αναρωτιέμαι μα ακούει κανείς εκεί έξω επιτέλους για και να Με To the string of your kite Oh Let's go Fly a kite Up to the highest height Let's go Fly a kite And send it Soaring Up through the atmosphere Up where the air is clear Oh let's go A proper kite. kite needs a proper tail, don't you think? That's what I said, sir. Go fly a kite. Oh, no, sir, no. I, I don't mean you personally. Let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite and set it soaring up the atmosphere where the air is clear oh, go. a kite When you send it flying up there All at once you're lighter than air You can dance on the breeze Over houses and trees With your fist old and tight To the string of your coin. Yes. Up to the highest height. Let's go by and and no! send Ah, oh, there you are, Banks. I want to congratulate you. Capital bit of humor. Wooden leg, named Smith <laughs> or Jones, whatever it was father died laughing oh i'm so sorry sir oh no nonsense nothing to be sorry about never seen him happier in his life he left an opening for a new partner congratulations thank you sir thank you very much indeed sir. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και σήμερα σε μια έκτακτη εκπομπή από το υπερπέραν όπου βρισκόμαστε στο παράξενο σκάφο μας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου. Εκπέμπουμε εκεί κάτω σε εσά, του συνταξιδιώτε μου, ε, ορισμένα πράγματα για την τετραλογία του έργου μου. Οι παράξενε έρευνε έχουν ήδη βγει όπω ξέρετε το παράξενε έρευνε τόμος Α και τόμος Β και τώρα εμφανίστηκαν οι δύο νέοι τόμοι. Ε, Παράξενε έρευνε τόμος Γ και παράξενε έρευνε τόμος Δ, που του χρησιμοποιούμε σαν πρόφαση για να μιλήσουμε λίγο για τα περιεχόμενά του σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Έχουμε μια τετραλογία, φίλοι μου, που κανονικά, όπω το λέω και στου προλόγους των βιβλίων, δεν απευθύνεται σε κανέναν ή σχεδόν κανέναν. Είναι η προσπάθειά μου να μην χαθούν εντελώ οι παράξενε έρευνέ μου. Οι συγγραφικέ περιπέτειες μου μέσα σε σχεδόν 40 χρόνια. Ειδικέ επιλογές από τα πάνω από 3600 και παραπάνω άρθρα μου, σε μελέτες μου και αδημοσίευτες παράξενες ερευνέ μου μέσα στα χρόνια που έχουν καθορίσει την θεματολογία στην ελληνική γλώσσα και είναι στην ουσία μια προσπάθεια διάσωσης, ένα μπουκάλι βαγού, μια κυβωτός μια προσπάθεια διάσωση της εναλλακτική νοσιολογίας προς το μέλλον όπου βλέπω ότι εδώ δεν συνεχίζεται και ούτε πρόκειται να συνεχιστεί σύντομα, ίσως όμως το μέλλον ε, αυτή η τόμη να είναι χρήσιμη στους ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν στο μέλλον για όλα αυτά. Σίγουρα όμως απευθύνονται σε σένα, αυτοί οι δύο νέοι τόμοι που διάβασες τον πρώτο και τον δεύτερο τόμο των παράξεων ερευνών μου και σίγουρα ανυπομονείς για την εμφάνιση των άλλων δύο τόμων που επιτέλους εμφανίστηκαν. Η απαράδεκτη ερευνητική και συγγραφική μου δραστηριότητα συνεχίζεται και σε αυτούς του τόμους, διεξαγόμενη, όπως το έχω καταθέσει, σε μια τοπική απαράδεκτη ερευνητική πραγματικότητα, όπου όλα αυτά στην ουσία ανέκαθεν απαγορεύονταν. Ε, υπάρχει μια παράξενη πλευρά σε όλα. Ο κόσμος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Έχει πλέον μέσα του και τους νέους τόμους των παράξενων ερευνών μου. Εκεί υπάρχουν κι άλλες πολύ παράξενες έρευνε. Ας, μπούμε, ας αρχίσουμε την κατάδυσή μας στα περιεχόμενα του τρίτου τόμου των παράξεων ερευνών, του νέου τρίτου τόμου που εμφανίζεται μαζί με τον τέταρτο και όπως είπα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Εκεί στο περιοδικό Strange, στο website, θα βρείτε της εκδέωσης του το Κολέγιο και τα νέα αυτά βιβλία, τη νέα αυτή τετραλογία και τους δύο νέους τόμους της Γάμα και Δέλτα. Ε, Καταδιόμενοι λοιπόν στα περιεχόμενα του τρίτου τόμου των παράξεων ερευνών, του νέου τόμου αυτού, ε, υπάρχει μια μεγάλη εισαγωγή που έχει τον τίτλο Stranger in a Strange Land. Αυτό είμαι εγώ, ο Stranger στο Strange Land, ένας εξωγήινος όπως θα πάντοτε, εδώ σε μια παράξενη χώρα που είναι η Ελλάδα ή τέλο πάντων στον παράξενο κόσμο μας. Και μιλάω λίγο για αυτή μου την ε, βιωματική περιπέτεια ε, σε αυτήν την εισαγωγή του τρίτου τόμου, «Stranger in a strange land» στην προκειμένη περίπτωση. Το πρώτο από τα μεγάλα περιεχόμενά του έχει τον τίτλο «Αυτοψία στο φιλμ της αυτοψίας του εξωγήινου». Είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα που λέει τα πάντα, όλη την αλήθεια και το παρασκήνιο και όλη την ιστορία με το τι έχει παιχτεί από το 1995 μέχρι σήμερα για την ιστορία αυτή με το φίλμ της αυτοψίας του εξωγήινου. Είναι η προσωπική μου αυτοψία στο φίλμ αυτό. Ε, αυτό είναι ένα κείμενό μου από το 2006 όταν α, α, κυκλοφόρησε πλέον τα νέα το, το φίλμ αυτό έχει παρουσιαστεί το 1995. À, το 2006 εμφανίστηκαν τα νέα ότι πρόκειται περί απάτης ε, και έτσι έγραψα, ξεκίνησα να, να κάνω αυτή την αυτοψία στο φιλμ της αυτοψίας του εξωγήινου, σε ένα κείμενο που δημοσίευσα το 2006. Ε, από τότε μέχρι σήμερα όμως πολλά νέα δεδομένα εμφανίστηκαν σε μένα και έκανα μια πολύ μεγαλύτερη έρευνα για το ζήτημα αυτό και πήρα λοιπόν αυτό το κείμενό μου του 2006, το οποίο ήταν περίπου 6-7.000 λέξεις και πρόσθεσα άλλες 20.000 λέξει. λέξεις. Και έτσι στο μεγαλύτερο μέρος του, στα δύο τρίτα του ας πούμε αυτή η έρευνα είναι καινούρια. Ε, εμφανίζεται, δημοσίευτη δηλαδή, στο μεγαλύτερο μέρος της. Είναι γραμμένη το 2025 σε ένα μεγάλο μέρος της. Τον Αύγουστο του 1995, ένα πολύ παράξενο και απίστευτο φιλμ άρχισε να παίζεται σε όλα τα κανάλια του κόσμου. Σε ένα χειρουργικό τραπέζι με δύο χειρουργούς δίπλα του ήταν ξαπλωμένο το γυμνό νεκρό σώμα ενός ανθρωπόμορφου πλάσματος που δεν ήταν άνθρωπος, ήταν non-human. Πώς μιλάνε σήμερα στο κογκρέσο με τις διρευνήσεις για τα UFO και τις ακροάσεις και λένε non-human biologics. Αυτό είναι λοιπόν η πρώτη εικόνα του non-human biologics σε φιλμ. Ήταν ένας εντό ή εκτός αγκών, θέλετε, εξωγήινος, Ισω ένας γκρίζος κάποιος από τα θρηλυκά πληρώματα των υπταμένων δίσκων των UFOs. Σε παλαιό ασπρόμαυρο φίλμ ήταν, χωρίς ήχο, μπροστά σε εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές, και ήμουνα και εγώ τότε ένας από αυτού, το 1995 τότε, μπροστά μας υπήρχε ένας alien με σάρκα και οστά, νεκρός, ξαπλωμένος στο χειρουργείο, να τον εξετάζουν οι γιατροί του Αμερικανικού στρατού, φορώντα ειδικέ προστατευτικές στολές ήταν εντελώς ρεαλιστικό. Δηλαδή, ήταν το συγκλονιστικότερο φιλμ στην ιστορία της ανθρωπότητας και το βλέπαμε όλοι, σε όλο τον κόσμο, στις τηλεοράσει μας. Η εικόνα του πλάσματος τέργεζε σχεδόν απόλυτα με την εικόνα που είχαν οι θεατές για τους επιβάτες των UFOs. Το υπερμεγέθες κεφάλι, τα μεγάλα κατάμαυρα μάτια, τα άκρα των χεριών και των ποδιών που είχαν από έξι δάχτυλα το καθένα και όλες οι εικό Ανατομίας. Το φιλμ είχε διάρκεια 17 λεπτών. Κατά την παρουσίασή του δηλωνόταν ότι το φιλμ ήταν του 1947 από το περιβόητο περιστατικό του Ροσουελ. Ήταν η πασίγνωστη συντριβή ενός σταμένου δίσκου τον Ιούλιο του 1947 στο Νιου Μέξικο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα συντρίμμια του οποίου περισυνέλεξε ο Αμερικανικός στρατός μαζί με τα νεκρά σώματα του πληρώματός του. Οι εκδοχές για τον αριθμό τους ποικίλουν. και επίσης υπάρχει η εκδοχή ότι ένας από αυτούς ήταν ζωντανός. Και εδώ, στο φιλμ αυτό, είχαμε μπροστά μας την αυτοψία ενός εξωγήινου, Έλλη στο χειρουργικό τραπέζι. Κατά τη διάρκεια του φιλμ, οι στρατιωτικοί χειρουργοί προχωρούσαν σε μια ολόκληρη κανονική ιατροδικαστική αυτοψία του ήδη πολύ πληγωμένου νεκρού σώματος μέχρι και των οργάνων του. Ένας στρατιωτικός καμέραμαν κινηματογραφούσε τα πάντα από πίσω τους, τριγυρίζοντας το τραπέζι από διαφορετικές γωνίες. Το φόντο ήταν ελιτό, ένα ιατρικό εργαστήριο, επενδυμένο με το γνωστό τζάμι θέας στον ένα του τείχο. Οι δύο γιατροί που φορούσαν προστατευτικές προσωπίδες και ειδικέ στολές από τις κινήσεις του κατά την αυτοψία φαινόντουσαν πολύ αμήχανοι και πολύ σοκαρισμένοι. Στο σοπειλό ασπρόμαυρο αυτό παλιό φιλμ παρακολουθούσαμε την ανατομική εξέταση του ξένου σώματο, που ήταν βέβαια και είναι ακατάλληλη δια Η Οι χειρουργοί ανακαλύπτουν ότι τα περιβόητα μαύρα μεγάλα μάτια του γκρίζου είναι μαύρε μεμβράνες πάνω από τα μάτια. Τα μάτια τους σκεπάζονται από μαύρε ζελατίνε ή κάτι παρόμοιο, τι οποίε με τσιμπίδα προσεκτικά οι γιατροί αφαιρούν και αποκαλύπτονται δύο μεγάλα μάτια, κανονικά, όμοια με τα ανθρώπινα. Αλλά πολύ μεγάλα. Και έτσι ε, μας δίνει α πούμε τη λύση αυτού του μυστηρίου, α πούμε με τα μαύρα μάτια. Είναι, πρόκειται δηλαδή για κάτι σαν, ε, σαν φακού επαφούς ηλίου. Μετά με νηστέρια και τρυπάνια ανοίγουν το σώμα, αφαιρούν τα εσωτερικά όργανα, ανοίγουν το κρανίο, αφαιρούν τον εγκέφαλο. Το φιλμ στο τέλο σταματάει απότομα, έχει διάρκεια 17 λεπτά. Αυτό λοιπόν είναι το φιλμ που το 1995 πέχτηκε από πολλές εκατοντάδες τηλεοπτικά κανάλια σε όλο τον κόσμο, κάνοντας ακροματικότητες ρεκόρ. Δημοσιογράφοι και τηλεθεατές και όλοι έμειναν όλοι άναβοι. Κανείς όμως δεν μπορούσε να το σχολιάσει ικανοποιητικά. Ήταν ένα ανεπανάληπτο ντοκουμέντο, μια αποκάλυψη της υποτιθέμενης συγκάλυψης που υπήρχε το 1947 και η αποκάλυψη ενός εξωγήινου σώματος η ίστατη οπτική απόδειξη μιας ολόκληρης μυστικής πραγματικότητας. Φυσικά, η δημόσια παρουσία του επίμαχο φιλμ αμέσως δίχασε όλο τον κόσμο. Υπήρχαν αυτοί που αμέσως πίστηκαν ότι ήταν αυθεντικό και υπήρχαν και εκείνοι που αμέσως θεώρησαν ότι πρόκειται για απάτη. Εάν σας μίλησα 5-10 λεπτά τώρα για την σαν εισαγωγή, ας πούμε, για αυτό το φιλμ. Φανταστείτε ότι ε, το ερευνητικό μου κείμενο που υπάρχει μέσα στο παράξενο έρευνε τόμος Γάμα, το καινούριο τόμο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες των παράξενων ερευνών μου, εκεί ε, φανταστείτε ότι αν θα ήθελα να το διαβάσω φωναχτά τώρα εδώ στην εκπομπή, θα μου έπαιρνε τρεις ώρες, ε, μπορεί και τέσσερι. Είναι ένα τεράστιο κείμενο με όλο την ιστορία, λεπτομερός και όλο το παρασκήνιο, και όλη την κατάληξη της μεγάλης μου έρευνας που καταλήγω ότι τελικά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν απάτητο το φιλμ αυτό στην Παρόλο μου. Παρόλο που και εγώ αυτό πίστευα πριν από πολλά χρόνια. Είναι, ε, υπάρχουν πολλά αληθινά παρασκήνια πίσω από αυτό, το οποίο καταδεικνύω με λεπτομέρειε, και έχω καταλήξει να είμαι σχεδόν πισμένο ότι πρόκειται για αληθινό φιλμ. Μια αληθινής αυτοψίας ενός σώματος α, alien. Τα πάντα γι' αυτό, λοιπόν, θα διαβάσετε στον τρίτο τόμο, τον νέο τόμο των παράξενων ερευνών μου. Είναι το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Κάνουμε, λοιπόν, σήμερα μια αυτοψία του τρίτου τόμου και του τέταρτου τόμου των παράξενων ερευνών μου. Την ακούει κανείς εκεί έξω. Συνταξιδιώτες μου σκεπτόμενος ε, για την αυτοψία μου της αυτοψίας του φιλμ, της αυτοψίας του εξωγήινου, αυτού του μεγάλου ερευνητικού κειμένου μου στον τρίτο τόμο των παράξεων ερευνών, που μόλις εμφανίστηκε ο νέος τόμος, ε, συνειδητοποιώ ότι μια τέτοια συγκεντρωτική και λεπτομερής παρουσίαση και έρευνα και πλήρης ανάλυση, όπως αυτή που θα διαβάσετε σε αυτές τις σελίδες του τρίτου τόμου για αυτό το ζήτημα, μια τέτοια παρουσίαση, έρευνα και ανάλυση, τόσο μεγάλη και τόσο συγκεντρωτική και για τα πάντα, δεν υπάρχει παγκοσμίως. Τουλάχιστον σύμφωνα με την εποπτεία μου. Μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε. Είναι ίσως μοναδική, αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι παράξενο. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. καθώ ενώ βρισκόμαστε στο παράξενο καμφλαρισμένο σκάφο μας σε περιπέτεια γύρω από τη γη Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το ακατονόμαστο εξωγήινο πλήρωμά μας εκπέμπουμε εκεί κάτω τις συχνότητές μας για εσάς που έχετε επιλεγεί από το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο για να τις παραλάβετε Κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή για τα περιεχόμενα των νέων παράξενων ερευνών που εμφανίστηκαν εκεί έξω των νέων τόμων μου για τι παράξενες έρευνε, τον τόμο τρίτο και τον τόμο τέταρτο Τώρα μιλάμε για τον τρίτο τόμο και μόλις μιλήσαμε για την αυτοψία μου στην... στο φιλμ της αυτοψίας του εξωγήινου. Ε, δεν είναι πολύ παράξενο το ότι υπάρχουν οι παράξενες έρευνε, εφόσον υπάρχουν παράξενοι άνθρωποι. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς και μάλιστα πάντοτε ένιωθα ότι εκπροσωπούσα τους παράξενους ανθρώπους με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για να θέλετε τους ιδιαίτερους συνταξιδιώτε μου εδώ γύρω στην Ελλάδα ε, παρόλο που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε έναν χώρο για την εναλλακτική γνωσιολογία ε, Δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε Αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα δεν υπάρχει τίποτα Πέρα από πιάφορες ε, άκυρες σχεδόν κουτσομπολίστικες συζητήσεις στο ίντερνετ ε, Δεν συνεχίζεται νομίζω η δημιουργία του χώρου αυτού σε... Γιατί δεν υπάρχει το αρκετό ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων Ίσως όμως υπάρξει το μέλλον και για αυτό το λόγο προσπαθώ να διασώσω προς το μέλλον αυτές τις παράξενες ερευνέ που συνιστούν την, στην ουσία την εναλλακτική γνωσιολογία στην ελληνική γλώσσα. Ε, το, το, το τρίτο κεφάλαιο, στο, τέταρτο, στο, τρίτο, με στο τρίτο τόμο των παράξενων ερευνών, έχει τον τίτλο «Aliens and UFOs» «Τα αληθινά X-Files». Ε, Ξεκινάει με ένα μότο που λέει: Το φαινόμενο για το οποίο έχουμε αυτέ τι αναφορέ είναι κάτι αληθινό και δεν είναι οπτασίε ή φαντασιώσει. Αυτό θα μου πείτε, το έχουν πει πολλοί. Απλώ εγώ το τοποθετώ εδώ σαν μότο γιατί είναι κάτι που έχει πει ο στρατηγό Νάθαν Twining, που είναι αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, που τα έχει πει για τα UFO στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στην πρώτη ακρόαση που έγινε ποτέ στι 23 Σεπτεμβρίου του 1947, παρακαλώ. 80 χρόνια μετά αυτές οι ακροάσεις συνεχίζονται. Λοιπόν, υπάρχουν τα αληθινά X-Files. Μπορεί με τον όρο να σας έρχεται στο νου κάπως αναπόφευκτα η τηλεοπτική σειρά με τον Μόλτερ και την Σκάλλη του Κρίς Κάρτερ της δεκαετίας του 90, αν και παίχτηκαν και κάποιες συνέχειές της και μέσα στη δεκαετία του 2000. Τα αληθινά X-Files είναι κάτι άλλο και εδώ σε αυτό το ε, μεγάλο ερευνητικό κείμενο καταθέτω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα X-Files αρχής από το X από το βιβλίο X αυτό το τίτλο είχε του Charles Φόρτ ε, που είναι ο πατέρας της εναλλακτικής νοσιολογίας και της έρευνας του παράξενου ε, στη δεκαετία του 1910 Λοιπόν ε, και... Παρουσιάζω ε, όλα τα αληθινά X-Files, ε, είτε αυτά που κατήχε ο Συνταγματάρχης Donald Κίχο, είτε αυτά που κατήχε ο Wendell Stevens, είτε αυτά που κατήχαν ε, η DIA και η CIA και η NSA, το FBI επίσης και το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα, η Γαλλική Κυβέρνηση... Ε, ο Ζακ Βαλέ, το data warehouse του ε, και τελευταίου ε, μεγάλου και μοναδικού ίσως στην ιστορία αληθινού προγράμματος έρευνας για τα UFO του OSAP ε, αρχίζει γενωμένης από τον πολυεκατομμυρίχο Robert Bigelow και την Bigelow Aerospace που έκανε κάποιο contract με την DIA Για να το κάνουν και μάλιστα διαδραματίστηκε σε ένα μέρος τους το Skinwalker Ranch της Utah ε, Έχω όλη την ιστορία του OSAP ε, όλη την ιστορία για τα x που κατήχει η Βουλή των Λόρδων στην Αγγλία ε, το Project Blue Book βέβαια και πιο πριν από αυτό, το Project Sign και το Project Grunge ε, ε, και οι, τα ιδιωτικά -files που υπάρχουν και ποιοι τα έχουν ε, όλη η ιστορία με τον John Lear, με τον Bill Cooper ε, και εν πάση περιπτώσει πάρα πάρα πολλά πράγματα τα οποία καταλήγουν ε, σε όλη την εναλλακτική ουφολογική θεματολογία που προέρχεται από τα αληθινά X-Files και τα παρουσιάζω ποια είναι ε, είναι ένα κείμενο μοναδικό στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει ένα τέτοιο ιστορικό κείμενο ε, είναι αυτό ε, και Συνεχίζονται βέβαια να υπάρχουν εξφάγε, καταδεικνύω πώ και πού. Έτσι, μέσα στα χρόνια λοιπόν, βήμα προ βήμα, οδηγούμαστε στα αληθινά εξφάγε μέσα από αυτή την παράξενη ερευνά μου. Ένα μυστηριώδες δίκτυο από καθρέφτε μέσα σε καθρέφτε, ένα αληθινό λαβύρινθος μυστήριων για του αληθινούς ερευνητέ των αληθινών παράξεων υποθέσεων που αποκρύπτονται από την κοινή αντίληψη. Και έτσι, η αλήθεια ήταν και είναι ακόμη εκεί έξω, ή μάλλον εκεί μέσα. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε σε αυτό. Ε, έπειτα από αυτό το κείμενο στο τρίτο τόμο των παράξεων ερευνών, καταθέτω ε, τις UFO απαγορευμένες ερωτήσεις. Όπως ξέρουμε υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για τα UFO, αλλά εδώ εγώ καταθέτω ένα, ε, 11 σετ ερωτήσεων τα οποία τα χαρακτηρίζω ως τις απαγορευμένες ερωτήσεις για τα UFO, τις οποίες δεν κάνει κανένας ή τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω να τις κάνει κανένας. Ε... Αυτά τα 11 ερωτηματικά σετ για τα UFO που κατέθεσα στον τρίτο τόμο των παράξεων ερευνών μου που είναι 11 σειρές λογικών ερωτήσεων και προβληματισμών και σχολιασμών, και σχολιασμών. Υπάρχουν βέβαια και εκατοντάδε άλλες ανάλλαγες που δεν έχω το χώρο να τις καταφέσω εδώ. Είναι οι πιο σημαντικές. Αυτέ, αυτό, αυτά τα παραπάνω λοιπόν 11 ερωτηματικά σετ, παραδόξως, πολύ παραδόξως, δεν συζητιούνται από κανέναν. Τουλάχιστον όχι δημοσίως και εξαιρετικά σπάνια, ιδιωτικός. Και αυτό αναπόφευκτα και όχι επιτιδευμένα δηλαδή, με αναγκάζει να τις χαρακτηρίσω απαγορευμένες. Και εδώ θα μάθετε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις και πώς απαντιούνται αλλά και πώς συνδυάζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι μια πολύ καθαρή λογική και προβληματική κατεπέκταση ε, οπτική πάνω στο μυστήριο των UFOs, των υπταμένων δίσκων, που τώρα τελευταία θέλουν να τα ονομάζουν UAP. Ε, όπως ξέρουμε ο χαρακτηρισμός UFO σημαίνει άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα ή μη αναγνωρίσιμα υπτάμενα αντικείμενα. Παράξενα άγνωστα αντικείμενα δηλαδή που τα είδαμε να πετάνε ή τα εντόπισαν τα ραντάρ μας ή οι συσκευές μας αλλά δεν αναγνωρίσαμε την ταυτότητά του και κάνουν διάφορα πολύ παράξενα πράγματα. Ε, βέβαια κατά βάση αυτό σημαίνει ότι αν το φλιτζάνι από το οποίο πίνω αυτή τη στιγμή το τσάι μου αρχίζει ξαφνικά να πετάει και το πιάσουν τα ραντάρ ή το δει κάποιο, είναι ένα άγνωστο επτάμενο αντικείμενο έτσι ένα UFO διότι δεν το έχει ξαναδεί κανένα, δεν αναγνωρίζεται, δεν έχει σχέδιο πτήσης, δεν έχει ταυτότητα και διότι δεν έχει και άδεια απογείωσης κλπ. Ε, Συνταξιδιώτες μου, σας υπενθυμίζω τον όρο UFO. Δεν τον έχουν επινοήσει οι ουφολόγοι λεγόμενοι, αλλά η πολεμική αεροπορία των ε, ΗΠΑ. Ε, κατά τα πρώτα χρόνια του λεγόμενου Project Blue Book, 1952 53 εκεί, με την βέβαια μετέπειτα... Συμβουλή του Robertson Panel της CIA είναι μια μεγάλη συζήτηση την οποία την κάνω μέσα στο τρίτο τόμο των παράξεων ερευνών μου ε, και δόσαν τον όρο UFO κάπως γραφειοκρατικά θα λέγαμε για να αναφέρονται πιο ψύχρεμα στους υπτάμενους δίσκους όπως λέγονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στους flying saucers και από τότε ενώ μιλούσαμε για flying saucers και για τους θειασότες τη έρευνα αυτή που τους ονομάζαμε saucerians Πλέον αρχίσαμε να μιλάμε για UFOs και τους θεασότες της αυτούς τους ονομάζουμε UFOlogos ή UFOlogos. Δηλαδή αυτοί που μιλούν, ερευνούν, εισχολιάζουν, αναλύουν τα UFOs. Ε, γιατί όμως η πολεμική αεροπορία, οι ελεκτές εν αέρα οι πιλότοι, οι στρατοί δώσαν το όνομα UFO. Γιατί, γιατί τον επινόησαν. Διότι έβλεπαν και βλέπουν συνέχεια UFOs. Και έπρεπε κάπως να το ονομάζουν έστω τυπολογικά όταν έκαναν αναφορές για αυτά μεταξύ τους. Τα UFOs λοιπόν είναι αληθινά, είναι πραγματικά, υπάρχουν. Πετούσαν και πετάνε από πάνω μας εδώ και τόσο μα τόσο πολλά χρόνια. Η ύπαρξή τους είναι εντελώς αναμφισβήτητη. Και μάλιστα έχουν αποκτήσει και επίσημο όρο για να γίνονται οι αναφορές για αυτά, αλλά και αμέτρητα εκατομμύρια διερευνησει παγκοσμίω, Για να μην μιλήσουμε για τα αμέτρητα περιστατικά. Και παρόλη τη διαχρονική φασαρία που έχουν δημιουργήσει συνεχίζουν να μην είναι αναγνωρίσιμα παρόλε στις προσπάθειες που επί πολλές δεκαετίες έχουν γίνει για να αναγνωριστούν. Γι' αυτό και συνεχίζουν να ονομάζονται από τον περισσότερο κόσμο UFO παρόλο που το νέο κατεστημένο θέλει να τα ονομάζει UAP. Ε, στην αρχή ο όρος UAP σημαίνει Unidentified Aerial Phenomenal. Αυτό ήταν ένα κόλπο τους. Αυτών των ψευδοσκεπτικιστών, των προπακαδιστών, τη information, του κατεστημένου ε, για να βάλουν μέσα στο κόλπο και τα κερικά φαινόμενα, τα μετρολογικά φαινόμενα κτλ. Δηλαδή μία αναγνωρισμένα αέρια φαινόμενα του αέρα. Ε, όμως σύντομα ε, έγινε μία εντεπίθεση στο μυστικό πόλεμο για το ζήτημα και ε, πλέον ε, άλλαξε αυτό και το UAP πλέον σημαίνει unknown anomalous φαινόμενα άγνωστα, ανώμαλα φαινόμενα. Ε, καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο διευρύνθηκε πάρα πολύ το εύρος, ε, η κλίμακα ε, των φαινομένων αυτών, διότι δεν μιλάμε πλέον απλά για UFOs, αλλά για α, άγνωστα, ανώμαλα φαινόμενα. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε όλα αυτά είναι και ολόκληρο το paranormal. Και έτσι λέγεται πλέον, θα τα ακούσετε από όλου τους αρμόδιους φορείς και τα κλιμάκια της αεροπορίας και των στρατών κτλ. τα λοιπά Όποιο λέει ότι δεν υπάρχουν UFOs, ότι όλα αυτά είναι ψέματα ή ανοησίες ή ότι είναι όλα παρεστήσει ή εξηγήσεις σημαντικείμενα και φαινόμενα, πιστέψτε με, απλά είναι κάποιο εντελώς άσχετος με το θέμα, εντελώς. Εντελώς άσχετος και ανίδεως σε πλήρη άγνοια. Και αυτό είναι όλο. Εδώ λοιπόν έχουμε ε, τις απαγορευμένες ερωτήσεις για τα UFOs. Είναι 11 σε ερωτήσεις με τις αναλύσεις τους και τους σχολιασμούς τους. Ε, ένα πολύ ενδιαφέρον νομίζω ερευνητικό κείμενο που επίσης ε, δεν συζητάει κανένας αλλά το συζητάω εγώ στον τρίτο τόμο των παράξενων ερευνών μου Είμαι ο Παντελής και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Αν τον ακούτε, υπάρχει κανείς εκεί έξω που να ακούει My arms, as I feel through through the magic charms of you, beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within a desert <laughs> caravan. Οι μου, ακούτε το μυστικό διασημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και συζητάμε σήμερα για τα περιεχόμενα των νέων τόμων των παράξενων ερευνών μου. Το παράξενο έρευνες τόμος ΓΑΜΑ και παράξενε έρευνες τόμος ΔΕΛΤΑ που πρόσφατα ε, έχουν γίνει διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει και εκεί θα βρείτε τις εκδόσεις Αώρα, το Κολέγιο και τα νέα αυτά βιβλία που είναι οι δύο νέοι τόμοι της τετραλογίας πλέον παράξενες έρευνες Το επόμενο κεφάλαιο μετά ε, από τις UFO παγολευμένες ερωτήσεις είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο ένα τεράστιο ζήτημα ένα τεράστιο μυστήριο και μια πολύ μεγάλη παράξενη έρευνά μου που δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική γλώσσα ποτέ το μυστήριο του Άρη όπου συζητάω τα πάντα για το μυστήριο του Άρη από το πώς πρώτο ξεκίνησε από τους προηγούμενους αιώνες μέχρι σήμερα. Δηλαδή την άγνωστη προϊστορία του Άρη τις διαστημικές αποστολές στον Άρη και τι έχει συμβεί σε αυτές επίσης τα εξαφανισμένα διαστημόπλια στον Άρη, γιατί ο Άρης είναι ένα ιδιορρυθμό διαστημικό τρίγωρο των Βερμούδων, όπως καταδεικνύω και με όλα τα διαστημόπλια που έχουν εξαφανιστεί, για τις παράξενες εικόνες που έστειλε το διαστημόπλιο Φόμπος 2 των σοβιετικών πριν εξαφανιστεί και οι μονόλιθοι που υπάρχουν στον φόβο του Άρη και στον Άρη. Α, ακούγεται πολύ περίεργο αλλά θα διαβάσετε για όλα αυτά με όλες τις λεπτομέρειες ε, σημαντικό κομμάτι βέβαια είναι η αληθινή ιστορία του προσώπου στον Άρη τα πάντα για το ζήτημα αυτό, πώς εμφανίστηκε, πώς τον ακάλυψαν, τι έγινε, πώς μας εξαπάτησαν τελικά και όλα αυτά εδώ συνεχίζει και υφίσταται εκεί το πρόσωπο στον Άρη παρόλο που το συγκαλύπτουν όπως θα καταλάβετε από την καρδιά εδώ του, της παράξενης ερευνάς μου για το μυστήριο του Άρη με την αληθινή ιστορία του προσώπου στον Άρη ε, Έπειτα άλλα ζητήματα που θίγονται είναι πάρα πολλά προσπαθώ έτσι να δειγματοληπτικά να πω μερικά ε, μιλάω βέβαια και για τον Richard Χόγκλαντ και για το Enterprise Mission για την Ελλάδα στον Άρη που υπάρχει ολόκληρη Ελλάδα στον Άρη και πώς έφτασε εκεί για άγνωστες αργιανές εικόνες όπως επίσης και για τις συνωμοσίες σε σχέση με τον Άρη για την διαπιστωμένη αριανή ζωή όπως τα ακούτε την διαπιστωμένη αριανή ζωή και για τα πάντα για το μυστήριο του Άρη όλα αυτά τα σενάρια που θα σκεφτείτε από μόνη σας διαβάζοντας όλα τα μέτρητα στοιχεία που παρουσιάζω και αναλύω σε αυτές τις σελίδες στον τρίτο τόμο των παράξεων ερευνών μου αποτελούν το αληθινό μυστήριο του Άρη. Αυτό είναι. Μπορούν βέβαια, αν θέλουν, κάποιοι να τα παραβλέψουν όλα μαζί με τι ενδιαφέρουσε προεκτάσεις και συνδέσει του, επιμένοντα ότι αυτό το μυστήριο δεν υπάρχει. Άλλωστε, για αυτού δεν υπάρχει κανένα μυστήριο που θέλω να τα έχουν εξηγήσει όλα. Κάνω όμω για αυτού μια διευκρίνηση. Κάποιε ερμηνείε του μυστήριου μπορεί όντω να μην υπάρχουν, γιατί πολλά έχουν υποθεί και αναφέρθηκα ελάχιστα, μάλιστα παραξενερινάμε αυτή σε ερμηνίες, που μάλλον είναι και αναρρύθμιτες. Το μυστήριο όμως υπάρχει και είναι πολύ μεγάλο και είναι ακριβώς αυτό που παρουσιάζω με όλες τις λεπτομέρειες. Ε, και αναρωτιέμαι στο τέλος άραγε θα είχαμε δίκιο να περιμένουμε υπομονετικά ώστε κάποτε να μας δώσουν οι αρμόδιοι τη λύση του μεγάλου αυτού μυστηρίου του Άρη ή μήπως τελικά πρέπει να τη βρούμε μόνοι μας και μπορούμε. Ακολουθεί ένα αληθινό ταξίδι στον Άρη. Στο βιβλίο μου ε, παράξενες έρευνες τόμος Γάμα. Έλα μαζί μου για ένα ταξίδι στον Άρη. Η νέα οδύσσια του διαστήματος. Και εδώ αυτό που κάνω είναι παίρνω από το χέρι τον αναγνώστη μου και ξεκινάμε στα αλήθεια για να πάμε στον Άρη και να στήσουμε εκεί την πρώτη αριανή απικία. Και εξετάζω, αναλύω, αναρωτιέμαι βρίσκω, ανακαλύπτω αμέτρητα πράγματα τα οποία καταθέτω εδώ για το τι συμπεριλαμβάνει ένα ταξίδι στον Άρη, τα πάντα γι' αυτό καθώς βέβαια τα περιγράφω κάνουμε σχεδόν την πραγματικότητα γιατί άλλωστε η πραγματικότητα είναι μες στο νου μας κάνουμε ένα αληθινό ταξίδι στον Άρη. βέβαια εγώ πιστεύω ότι θα δούμε, όπω σαφέστατα φαίνεται από ό,τι διερεύνησα, στη ζωή μα, αν είμαστε καλά και να μα έχει καλά ο Θεό, θα δούμε την απικία στον Άρη και την επιστροφή στη Σελήνη και ποιο ξέρει τι άλλο. Αναμείνετε. Παίζετε μέσα στα επόμενα χρόνια. Στα λίγα επόμενα χρόνια. Προφανώ βέβαια, ο μόνο τρόπο για να πάμε στον Άρη είναι να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση με τον κύριο Elon Musk, για να είμαστε στο πλήρωμα των πρώτων αποστολών. Θα το κανονίσω εγώ αυτό. Αλλά μην το πεις πουθενά εσύ που με ακού. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε όπως πάντα, αντάστρα, περάσπερα. Μετά το ταξίδι στον Άρη, ε, παρουσιάζω το μυστήριο της Γης και η σούπερ εξωγήινη. Καταδεικνύω ότι δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε για τη Γη και ποια είναι αυτά που δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει και έπειτα καταδεικνύω το ζήτημα των σούπερ Ξεκινώντα και λέγοντα ότι είναι αστείο, γελίο που υπάρχουν υποτιθέμενοι επιστήμονε που ακόμη αρνούνται να συζητήσουν το ζήτημα τη ύπαρξη και τη κυκλοφορία εξωγήινων, ακόμη και το ζήτημα των εξωγήινων επισκέψεων. Ε, και καταδεικνύω με όλε τι λεπτομέρειε πώ μπορεί να είναι αυτοί οι εξωγήινοι, τι κάνουν, τι συμβαίνει με αυτού ε, και ποια είναι, α πούμε, μια ψύχρεμη προσέγγιση απέναντι στο εξωγήινο ζήτημα. Ε, το μυστήριο τη γη λοιπόν και η σούπερ εξωγήινοι. Έπειτα α, έχω ένα κεφάλαιο που το έχω του ...κάτι που μου είπε ο Έριχ Φοντένικεν. Διαστρική νοημοσύνη. Λοιπόν, μέσα στα χρόνια έχω μια φιλία και συνεργασία στο παρελθόν... ...με τον Έριχ Φοντένικεν και έχω ξεχωρίσει κάτι από όλα αυτά... ...που κατά καιρού μου έχει πει, το οποίο το παρουσιάζω εδώ... ...το έχει πει σε μένα προσωπικά και είναι μέσα από τι ιδιωτικές συζητήσεις μας... Ε, για τους πιο παλιούς από σας που κάτι θυμάστε από παράξενα μυστήρια του μακρινού παρελθόντος που έχουμε συζητήσει πάρα πάρα πολύ παλιά αφορά τη μεγάλη περίπολο και τη μικρή περίπολο έχει να κάνει με αυτό το θέμα συγγνώμη που το λέω έτσι ενιγματικά αυτοί όμως που γνωρίζουν επίρει κατάλαβαν Τα διαβάστε λοιπόν εδώ διάφορα μυστήρια πράγματα για την διασπορά της διαστρικής νοημοσύνης, κάτι που μου είπε ο Έριχφον Τένικεν. Είναι αυτό το κεφάλαιο. Και επιτά, μιλώντας για τον Τένικεν, ας μιλήσουμε και για τον Ζαχαρία Σίτσιν, όπου έχω ένα κείμενο τιμητικό προς τον Σίτσιν, «Οι Ανουνάκη πήραν τον Ζαχαρία Σίτσιν». Ε... Ο φημισμένο μελετητή τη μυθολογίας Μυθολογία και συγγραφέα μια μεγάλη σειρά βιβλίων που έκαναν πολύ γνωστέ τι θεωρίε του περί των εξωγήνων αρχαίων Θεών Ανουνάκη, τον 12ο Πλανήτη, τον Ιμπύρου και άλλα, ε, κάποτε έφυγε από τον κόσμο μα σε ηλικία 90 ετών. Και οι αναγνώστε του προτιμούν να σκέφτεται ότι τον πήραν πια οι Ανουνάκη. Το είδε και εγώ. Ε, χάσαμε τον Ζαχαρία Ασήτσιν, είχα την τιμή να είμαι ο εκδότης του Ζαχαρία Σίτζιν στην Ελλάδα, εκδίδοντας τα βιβλία του στην ελληνική γλώσσα, επειδή θεωρούσε πολύτιμες και πρωτοποριακές τις εναλλακτικές κοσμοθεωρίες του, τις πραγματικά πολύχρονες και πραγματικά αξιοθαύμαστες μελέτες του και τη μεγάλη συνεισφορά του στο μυστηριώδες ζήτημα των εξωγήινων θεών τη αρχαιότητας, των «Ancient Aliens», όπως πλέον ε, συνηθίζεται να λέγεται. Ε, δεν συμφωνούσα στα πάντα μαζί του, αλλά Πάντα τον εκτιμούσα πολύ ω άνθρωπο και ω εμβρηθή μελετητή και συγγραφέα. Και εδώ έχω ορισμένα πράγματα για την περίοδο του θανάτου του Σίτζιν το 2010, για το τελευταίο του βιβλίο, για τι θεωρίε του και για το πώ ξεκίνησε μάλιστα όλη αυτή η ιστορία με του Ancient Aliens Που δεν ξεκίνησε ούτε με το Σίτζιν ούτε φυσικά με τον Τένικεν. Αυτοί ήταν α πούμε οι τελευταίοι άνθρωποι που το έκαναν δημοφιλέ το ζήτημα των Ancient Aliens. Ξεκίνησε από πολύ πολύ παλαιότερα. Και αναλύω όλα αυτά με όρους τι λεπτομέρειες. Ε, και επίση ε, καταλήγω στο τέλος για τη θεά της Ουρ, τη βασίλισσα Πουάμπη, που ακόμη κοιμάται κρύβοντας το DNA των θεών μέσα της. Εντελώς ανενόχλητη προς το παρόν, διότι την έχουν στα χέρια τους και μπορούν να αναλύσουν το εξωγήινο DNA των Ανουνάκη που έχει. Αλλά όπως καταλαβαίνετε οι περισσότεροι επιστήμονες δεν σκέφτονται όπως ο εκλυπών Ζαχαρίας Σίτσιν και οι αναγνώστε του. Το σίγουρο είναι ότι η απουσία του Ζαχαρία είναι αισθητή στον κόσμο των βιβλίων και στο πεδίο των εναλλακτικών κοσμοθεωριών και της ενανακτικής νοσιολογίας. Είναι ακόμη μια πολύ μεγάλη απώλεια, όπως πολλές που είχαμε κατά την τελευταία δεκαετία-εκοσαετία και δεν είναι πολύ οι αυθεντικοί ερευνητές μεγάλες επιρροής που έχουν απομείνει. Είναι ένα είδο που ανανεώνεται πάρα πολύ δύσκολα πλέον, όπως καταλαβαίνετε. Ο... Οι Ανουνάκοι λοιπόν πήραν τον Ζαχαρία Σίτσιν. Ε, αμέσως μετά ακολουθεί ε, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό επίσης ε, Αλλά δω εγώ τον αλλή ο Οι απαγορευμένες μυστικές μελέτες του Νεύτωνα Και το Μήλο ε, Ξεκινάω με το μότο Σε κάθε δράση εναντιόνται πάντα μια ίση αντίδραση Σε Ράιζακ Νιούτον Για μένα αυτό είναι μια δήλωση για το μυστικό πόλεμο Που έχει πει ο Νεύτωνας, ο ε, και καταδεικνύω εδώ ότι το νέο επιστημονικό ιερατείο μα έχει αποκρύψει ότι σε όλη του τη ζωή ο Νέφτωνα ασχολούνταν με την αλχημία, με τον μυστικισμό, με την αποκάλυψη του Ιωάννη, με τι προφητείες τη Βίβλου και με το τέλο του κόσμου, και κυρίω με τη μεταστοιχίωση. Ε, πολλοί αποκρυφιστικές και μυστικιστικές δραστηριότητε που αποκρύπτονται από τον πολλοί κόσμο, που ήταν το μεγαλύτερο έργο τη ζωή του Νέφτωνα, αφού ό,τι ξέρουμε το έκανε μέχρι 25 χρονών 27. Και την, στην υπόλοιπη ζωή του ασχολούνταν μόνο με αυτά, αφήνοντα πίσω του χιλιάδε σελίδε, πολλέ χιλιάδε σελίδε. Ε, και εδώ απαντάω λοιπόν σε αυτό: Τι έκανε στο υπόλοιπο τη ζωή του, ζώντα μέχρι τα 85 του χρόνια ο Νεύτονα, που οι κύριε σχολίε του ήταν ο μυστικισμό, ο αποκρυφισμό, η μεταφυσική, η θεολογία, η προφητεία, η αλχημία και άλλα. Και ασχολήθηκε πολύ με τι προφητείε ε, και μάλιστα υπολόγισε και τη χρονολογία τη συντέλεα του κόσμου. Και την κατέθεσε, πότε θα έρθει η συντέλεια του κόσμου σύμφωνα με τις προφητείες όπως του ανέλεε ο Νεύτονα. Αυτά και άλλα πολλά θα διαβάσετε σε αυτό το σημείο του τρίτου τόμου των παράξεων ερευνών μου, οι απαγορευμένες μυστικές μελέτες του Νεύτονα. Και επίσης απομυθοποιώ και όλη αυτή την ιστορία με τον πύλο, το οποίο έχει κάποιο ε, μυστικιστικό ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Καταδιόμαστε αυτή τη στιγμή στα περιεχόμενα του τρίτου τόμου, του νέου τόμου των παράξενων ερευνών μου, του τρίτου τόμου και σε λίγο και στα περιεχόμενα του τετάρτου τόμου των παράξενων ερευνών μου. Συνταξιδιώτε μου, είμαστε εδώ ακόμη και εγώ και όσοι από εσάς έχετε μείνει να με ακούτε. Μακούτε. ακούτε Το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και συνεχίζουμε την κατάδυσή μα στα περιεχόμενα του τρίτου τόμου των παράξενων ερευνών μου, που είναι διαθέσιμο μαζί με τον τέταρτο τόμο αυτέ τι μέρε. Από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, από τι εκδόσει Αόρατο Κολέγιο, εκεί θα βρείτε τα βιβλία αυτά και θα σας ταλούν κρυφά στο σπίτι σα από το Αόρατο Κολέγιο. Όλοι εσεί που εξαιτία του Radio Nowhere και του Αόρατου Κολεγίου ακούτε αυτή τη στιγμή τι συχνότητε που εκπέμπουμε από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό σε μια έκτακτη εκπομπή για ακόμη περισσότερε παράξενες έρευνε. Νέε παράξενε έρευνε στου νέου τόμου Γ και Δ της τετραλογίας μέχρι στιγμή, των παράξεων ερευνών μου, πάνω από 1.600 σελίδε με πάνω από 80 θεματολογίες, μία κυβωτός για την εναλλακτική γνωσιολογία στην ελληνική γλώσσα από τα σχεδόν 40 χρόνια της επαγγελματικής ή γραφικής μου δραστηριότητας. Πρόκειται για πάνω από 3.600 άρθρα μου, μελέτες μου, έρευνές μου κλπ. Εκτός των 49 βιβλίων που έχω δημοσιεύσει μέχρι στιγμή. Και μια επιλογή από όλα αυτά είναι ας πούμε ε, για να διασωθούν οι πιο ενδιαφέρουσε από τις ερευνέ μου προς το μέλλον και τους μελλοντικούς ενδιαφερομένους αλλά και για να προσελκύσω λίγο τη μνήμη των ενδιαφέρον και των υπαρκτών ενδιαφερόμενων. Ε, επόμενο μετά, τα, μετά την, τις απαγροευμένες και μυστικές μελέτες του Νεύτονα ε, έχω ένα ε, κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Έρχονται τα ρομπότ. Και παρουσιάζω και ως και προφητικά θα έλεγα λίγο, κάνω και λίγο τον προφήτη, ε, τι θα συμβεί με τα ρομπότ, τα οποία είναι έτοιμα να κάνουν μια μεγάλη επανάσταση, μεγαλύτερη από αυτή που έγινε με τα smartphones και τα κινητά και όλα αυτά. Ε, το επόμενο βήμα είναι τα ρομπότ, τα οποία έρχονται και τι θα συμβεί με το που θα έρθουν. Ε, το επόμενο ερευνητικό μου κείμενο είναι... Α, έχει τον τίτλο «Μας ψεκάζουν». Είναι η αλήθεια για τα chemtrails και το μυστήριο των αεροψεκασμών. Ε, τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2012 από το περιοδικό Strange διεξάγαγα την μοναδική στην Ελλάδα, αληθινή και σοβαρή, επιτόπια έρευνα για το φαινόμενο των chemtrails. Ένα φαινόμενο που για να το αποδώσω στα ελληνικά τότε το ονόμασα αεροψεκασμή από το aerospraying και διαδόθηκε έτσι παντού. Ε, παρουσίασα την έρευνα αυτή και τα εμπόδια που συνάντησε και τα αποτελέσματά της τον Ιανουάριο του 2013 στο τέφχος 145 του περιοδικού Strange. Στο εξώφυλλο του τέφχος αυτού χρησιμοποίησα τον ηρωνικό τίτλο «Μας ψεκάζουν» Μας ψεκάζουν μάλλον, όχι χωρίς αριθματικό. Μας ψεκάζουν. Chemtrails, η αλήθεια για τους αεροψεκάσμους. Δυστυχώ, εξαιτία του τίτλου αυτού τότε στο εξώφυλλο του Στρέντ, αρκετά αργότερα, τον οποίον επιτηδευμένα αντέγραψαν, χρησιμοποιήθηκε δόλια ο τίτλο Ψεκασμένοι στην Ελλάδα από κακεντρεχεί εγκάθετου του τοπικού κατεστημένου συστήματος ω προπαγάνδα, επέσχυντα δυσφημιστικά, γενικά για του ανθρώπου, οι ψεκασμένοι, που ενδιαφέρονται για την εναλλακτική γνωσιολογία ή για την έρευνα του παράξενου ή συζητούν δημοσίω περί Αλλά. Και για του αντιδραστικού όπω προέκυψε, απέναντι στου επιβαλλόμενου εμβολιασμού. Κατά βάθο, δηλαδή, ευθύνομαι εγώ για αυτό το ψεκασμένοι, ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Όλα αυτά τα ευτράπελα με του χαρακτηρισμού κλπ. γίνονται στα πλαίσια του Μυστικού Πολέμου. Βλέπε το αποκαλυπτικό δίτομο έργο μου, Ο Μυστικό Πόλεμο, από τι εκδόσει Άωρο το Κολέγιο, διαθέσιμο επίση στο website του περιοδικού Στρέιντ, αν θέλετε να μάθετε τα πάντα για το Μυστικό Πόλεμο. Αποκαλυπτικά και σύμφωνα και με το ζήνη επικοιντίνο μου που τα αποκαλύπτω. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν όλη αυτή την μόνη έρευνα που έχει γίνει για τους αρεκασμού στην Ελλάδα. Είναι αυτή. Καμία άλλη δεν έχει γίνει το πιο πριν ούτε πιο μετά. Και θα καταλάβετε και γιατί δεν έχει γίνει. Θα μάθετε τα πάντα λοιπόν εδώ και όλο το σκεπτικό το σωστό του πράγματο και όλη τη σωστή ιστορία και τα πάντα. Θα χρειαζόμουν μια, μόνο γι' αυτό για να σα το καταθέσω το ζήτημα, μια ολόκληρη, πολύ μεγάλη, πολύ ωραία εκπομπή του μυστικού Διασημικού σταθμού, την οποία δεν χρειάζεται να κάνω γιατί εδώ έχει κατατεθεί ορίστε στους, στον τρίτο τόμο των παράξενων ερευνών μου. Έπειτα ασχολούμαι φυσικά μετά από όλα αυτά με τα illusions. Του illusionists, του λεγόμενου stage magicians. Τα μυστικά των σκηνικών μάγων. Οι κρυφές τέχνες των ψευδεστήσεων. Είναι η μεγάλη μου έρευνα, η μεγάλη μου μελέτη για τα illusions των σκηνικών μάγων. Ε, και για τα μυστικά τους. Δείω μεγάλη σε αυτό. Τους περιγυκλώνει μεγάλο μυστήριο και ένα σωρό αμφιλογόμενα ενίγματα και ο κόσμος τους είναι ο κόσμος των μυστικών και των θαυμάτων. Η μάγια αυτή όταν ανεβαίνουν πάνω στη θεατρική σκηνή, μπορούν να εξαφανίζουν ανθρώπου και ζώα, να πριονίζουν μια γυναίκα στα δύο, να κάνουν αντικείμενα να αιωρούνται στον αέρα, να πετάνε οι ίδιοι, να εμφανίζουν φαντάσματα, οπτασίε, μπορούν να περνάνε μέσα από του τοίχου, να δραπετεύουν αλυσοδεμένοι μέσα από σφραγισμένα γρα... χρηματοκιβώτια, γραμματοκιβώτια πειρά πω, να μαντεύουν την ε... σκέψη σου, να φέρνουν σε πέρα του πιο απίθανου άθλου, να κάνουν τα πιο. Απίστευτα πράγματα που κανείς δεν τα πιστεύει αν δεν τα δει με τα μάτια του να συμβαίνουν μπροστά του. Η μαγεία τους αναιρεί εκείνον τον νόμο που λέει ότι κάτι είναι πραγματικό αφού το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ε, η μαγεία για την οποία μιλάμε εδώ είναι η μαγεία των μέτρων των ψευδεστήσεων, των illusionists, των θαυματοποιών, των θεατρικών μάγων της σκηνής, των stage magicians. Δηλαδή η σύγχρονη πρακτική μαγεία της μυστικής τεχνολογίας, των τρίκ του μυστηριακού σόου, τη υποβολή και των ιδιόμορφων τεχνικών εφαρμογών με σκοπό την παραγωγή ψευδεστήσεων, illusions και κατευθυνόμενων εντυπώσεων. Ε, πολλά κρύβονται σε όλα αυτά, μια ολόκληρη τέχνη των μυστικών, την οποία καταδεικνύω λεπτομερώ, ε, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που κρατούν μυστικά. Είναι εκείνοι που μπορούν να κρατήσουν κάτι μυστικό και εκείνοι που για να έχουν αυτό το μυστικό είναι διατεθειμένοι να το αναζητήσουν ή να το κατασκευάσουν. Ε, γιατί όλοι αναρωτιούνται πώς το κάνουν αυτό που κάνουν και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό και αυτή είναι η τέχνη των μυστικών κατατηρежду λοιπόν τα πάντα για αυτή την τέχνη των μυστικών για το μυστικό κόσμο της μαγείας και για τους μάγους που ζουν σε αυτόν τον ιδιωτικό μυστικό κόσμο που κανείς δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα αν δεν είναι και αυτός μάγο. Ε, και πολλά λέω για όλα αυτά και αποκαλύπτω και επίση. Ε, μιλάω για τις, επίσης για τις σχολές μαγείας τους Για τα περισσότερα τα μεγάλα μυστικά τους Πώς τα κάνουν ε, Πολύ συγκεκριμένα για την τέχνη δημιουργίας φαντασμάτων Η οποία έχει καταπληκτικό ενδιαφέρον Και την έχω και ο ίδιος ε, ως μάρτυρας δει Και έχω διερευνήσει στα πάντα Το πώς δημιουργείται αυτή η τέχνη Και... Ε, για για τι εξαφανίσει των μάγων, για το πώ μπορούν και εξαφανίζονται, πώ μπορούν και πετάνε, ε, και τέλο ε, καταδεικνύω το μεγάλο μυστικό τη εξαφάνιση του αγάλματος τη ελευθερία από τον David Copperfield Με όλε τι λεπτομέρειε, κάποτε έχει κυκλοφορήσει μια μικρότερη εκδοχή αυτού του μυστικού από μένα. Εδώ είναι ό, η, η μεγάλη version του. Και από τότε που εξαφάνισε και το άγαλμα τη ελευθερία ο David Copperfield από τότε όλα είναι πλέον πιθανά για του μάγου, αλλά και για του θεατέ του. Ε, αμέσως μετά από αυτό καταδείομε σε μια απαγορευμένη μελέτη, τουλάχιστον την εποχή που έγινε από μένα για το Ότο. Όμικρον Ταφ Όμικρον. Ότο. Ορδο Τέμπλι Orientis. Πίσω από το απαγορευμένο πέπλο. Τα πάντα για, την, για το μυστικό τάγμα του Ότο. Ε, την παράξενη αυτή έρευνα τη συνέγραψα το 1997. Και εντάξει, όλα τα νεότερα δεδομένα τη είναι εκείνη τη εποχή. Δεν υπήρχε τότε σχεδόν κανένα δημοσιευμένο δεδομένο για το θέμα. Και εξερευνώντα του λαβύριθου τη νεότερη μυστική παράδοση, που κατά τη γνώμη μου είναι πιο συσκοτισμένη στι μέρε μα από την αρχαία, μάλλον η πιο απαγορευμένη μαγική αδελφότητα που έχω συναντήσει, αυτή με τα πιο αντιφατικά, σκοτεινά και συνάμα γοητευτικά ίχνη, ακούει το όνομα Ordo Templi Orientis που σημαίνει Τάγμα των Ανατολικών Ναών ή και Τάγμα των Ναϊτών της Ανατολής γνωστή τους περισσότερους μελετητές με τον τίτλο Ότο ε, Τα πάντα λοιπόν για το Ότο και την ιστορία του και τα παράξενα πράγματα που κρύβονται πίσω από αυτήν τους παράξενους ανθρώπους και το ξαναλέω τουλάχιστον στην εποχή που γράφτηκε αλλά και μέχρι σήμερα είναι μια απαγορευμένη μελέτη πίσω από το απαγορευμένο πέπλο για το Ότο τα πάντα για το «ότο» εδώ, λοιπόν, που δεν θα τα βρείτε πουθενά άλλο. Ε, τέλος, ε, μετά από αυτό πηγαίνω στον Ρόμπερτ Άντων Βίλσον. Και λέω «Ο Μπόμπ δεν είναι πια εδώ». Ε, ξεκινάω με το μότο από κάτι που έχει πει «Χωρίς μία αίσθηση του χιούμορ, η ζωή είναι τελείω ανυπόφορη σε αυτόν τον βαρβαρικό πλανήτη». Ε, εις μνήμη του Ρόμπερτ Άντων Βίλσον, λοιπόν, που εγκατέλειψε τον βαρβαρικό μα πλανήτη το 2007, ήταν σαφώς ένας από τους μεγαλύτερους σε ζωή δασκάλου μας, ένας μεγάλος συγγραφέας και λογοτέχνης, ερευνητής, στοχαστής, φιλόσοφος, ίσως ένα από τα πιο ελεύθερα πνεύματα του κόσμου την εποχή που ζούσε. Ε, έτσι λοιπόν ε, γράφω εδώ τα πάντα για τον Ρόμπερντ Άτον Γκούλσον. Πολύ γνωστός για την καταπληκτική τριλογία του Ιλουμινάτους, από όπου έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ε, νεομηθολογίας του Counter-Culture. Ε, και μέχρι και ο, ο Μπέρτο Εκο ξεσήκωσε το «Εκρεμές του Φουκό το λεγόμενο από το Ηλμυνάτου του τον Νατοβούλισον. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, ε, το διαρκές σύνθημα ήταν και είναι Kick out the jumps. Βλέπει και το θερλικό τραγούδι των MC5, ε, το οποίο α, χαρακτηρίζει τη φάση. Ε, η λέξη jumps βέβαια δεν είναι παραρχικά, που υπονούν του «Jestified Ancients of Mumu». Ε, Σα θυμίζω και ένα παλιό τραγούδι των KLF που σημαίνει «Καλείστη Liberation Front». Ε, λοιπόν, ε, είχα την τιμή να έχω επαφή με τον Robert Άντων Wilson Διηγούμε εδώ τα πάντα για περιστατικά καταστάσεις, για την βιβλιογραφία του, για τις προθέσεις του και επίσης ε, μια μεγάλη συζήτησή μας για την ζωή μετά το θάνατο. Ε, και ο Ρόμερντ Αντον Γουίλσον εδώ λοιπόν είναι ένα μυστηριώδες και όσο και παράξενο πορτρέτο του. Βέβαια τα χρόνια πέρασαν και σε αντίθεση το παρελθόν έφτασε να μην συμφωνώ με αρκετέ από τις θέσει ή τις τοποθετήσει του Ρόμερντ Αντον Γουίλσον ενώ με άλλες του συνεχίζω να συμφωνώ ενθουσιοδό. Για μένα είναι ένας ακόμη σοφιστική εμπεθυσμένος Ιρλανδός. Αλλά το χιούμορ του, η συνεχής αδογμάτιστη φιλοσοφική του διάθεση, η συμπαθής ανατρεπτική του μανία, οι παράξενες ερευνές του, η συνομοσιολογία του, η σημειολογία του και μερικά από τα καταπληκτικά πραγματικά βιβλία του που άφησε πίσω του, για μένα τον έχουν τοποθετήσει σταθερά στο πάνθεον των, αν μη τι άλλο, των αξιομνημόνευ των ωραίων τύπων, τα πάντα για τον Ρόμπερτ Δάντων Βίλσον, λοιπόν, εδώ, σε αυτό το μεγάλο σημείο του τρίτου τόμου των παράξενων ερευνών μου. Και κλείνω τον τόμο με τον χωρό των κατοίκων της αόρατης πόλης. Ε, ένα ανοιγματικό κειμένο αυτό, το οποίο σας καλώ να το διαβάσετε και να βγάλετε άκρη μαζί του. Αυτά ήταν ε, συνταξιδιώτες μου τα περιεχόμενα του τρίτου τόμου των παράξενων ερευνών μου ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange για τους που θέλουν να τον αποκτήσουν και να τους έλθει κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Σε λίγο θα καταδιθούμε και στα περιεχόμενα του τέταρτου τόμου των παράξεων ερευνών μου σε αυτή την έκτακτη εκπομπή μας από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό για τους δύο νέους τόμους των παράξεων ερευνών και για την τέτρα των ερευνών μου αυτήν την κυβωτό για τη διάσωση της εναλλακτική γνωσιολογίας στην ελληνική γλώσσα. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σας ε, καλώ να συνεχίσετε να ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό και σήμερα και προς το μέλλον ε, πρώτο ο Θεός να είμαστε πάντα σε επαφή, αρκεί δηλαδή να με ακούει κανείς εκεί έξω και μένα. το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και έχουμε καταδειχθεί ήδη τρέχοντα λίγο στα περιεχόμενα των δύο πρώτων τόμων των παράξεων ερευνών μου και κάπω πιο εμπεριστατωμένα στα περιεχόμενα πλέον του τρίτου τόμου των παράξεων ερευνών μου που εμφανίζεται μαζί με τον τέταρτο τόμο. Είναι οι νέε παράξενε ερευνέ μου εκεί έξω για τη διάσωση τη εναλλακτική γνωσιολογία. Ένα μπουκάλι ναυαγού που. Φεύγει στη θάλασσα, για αυτούς που κάποτε θα το ανακαλύψουν και θα μάθουν ότι εδώ στην Ελλάδα, στην ελληνική γλώσσα, κάποιο stranger είναι, strange land, ε, ασχολούνταν με αυτά τα παράξενα πράγματα και έγραφε γι' αυτά. Ε, επιλογή από πάνω από 3600 άρθρα μου, δοκίμια μου, έρευνες μου, ερευνητικές μελέτες και μονογραφίες κλπ. Ε, είναι βέβαια μια ενδεικτική τελείωση επιλογή τουλάχιστον από αυτά που συνεχίζουν να μου αρέσουν μέχρι σήμερα. Εκτός βέβαια όλα αυτά των 49 μέχρι σήμερα βιβλίων που έχω δημοσιεύσει εκεί έξω. Πλάσια αυτά. Τα περιεχόμενα λοιπόν, καντός μια ανακεφαλαίωση τα περιεχόμενα του τρίτου τόμου των παράξεων ερευνών μου ήταν η που παρουσίασα ήταν η εισαγωγή το Stranger in a Strange Land Έπειτα η αυτοψία στο φιλμ της αυτοψίας του εξωγήινου Aliens and UFO στα αληθινά X-Files UFO ερωτήσεις Το μεγάλο μυστήριο του Άρη Έλα μαζί μου για ένα ταξίδι στον Άρη Το μυστήριο της γης και η σούπερ Κάτι που μου είπε ο Έριχ Φοντένικεν η Ανουνάκοι πήραν τον Ζαχαρία Σίτζιν, Οι απαγορευμένες μυστικές μελέτες του Νεύτονα Έρχονται τα ρομπότς μας ψεκάζουν η αλήθεια για τα chemtrails και η μόνη έρευνα που έχει γίνει για αυτά στην Ελλάδα. Illusionists, τα μυστικά των σκηνικών μάγων, σας καλωσορίζω στον κόσμο των μυστικών. Ότο, πίσω από το απογορευμένο πέπλο, Ρόμπερτ Άντων Βίλσον, θαυμαστικό, και χορός των κατοίκων της αώρατης πόλης. Αυτά είναι τα περιεχόμενα λοιπόν που παρουσίασα... Ε, στην έκτακτη αυτή η εκπομπή μας από το μυστικό διαστημικό σταθμό του τρίτου τόμου των παράξεων ερευνών. Και τώρα θα αρχίσουμε να καταδιόμαστε στον πολύ περιπετειώδη και μυστηριώδη α, τόμο, στον τέταρτο τόμο των παράξεων ερευνών. Ξεκινάει με την εισαγωγή μου που έχει τον τίτλο «Ο κρυφός κόσμος». Ε, συνεχίζω να παρουσιάζω στου αυτούς την κατάσταση στην Ελλάδα και υπό ποιες συνθήκες συγγράφηκαν όλα αυτά, κάποια πράγματα για μένα και κάποια πράγματα για τον παράξενο κόσμο μας, για τον κρυφό κόσμο εκεί έξω. Το πρώτο πολύ μεγάλο ε, κείμενο και παράξενη ερευνά μου και μεγάλη παράξενη περιπέτεια μου ε, έχει τον τίτλο «Αναζητώντας το φάντασμα του Κάρλος Καστανέτα στο μυστικό σπίτι του Δον Κάρλος». Μια περιπλάνηση στα λιμέρια του Ναγκουάλ στο Λο Άτζελε. Είναι μια περιπέτεια μεγάλη που έκανα στην Αμερική, ανάμεσα σε άλλε αμερικανικέ περιπέτειές μου, στο Λο Άτζελε, Καλιφόρνια, αναζητώντα το σπίτι του Κάρλο Κασταντέν. Αυτό έγινε το 2002, δηλαδή περίπου τέσσερα χρόνια μετά τον εντό ή εκτό εισαγωγικών θάνατο το 1998. Εκεί λοιπόν, διεξήγαγα μια πολύ μεγάλη μεγαπολισόμανση στην ουσία. Περιπέτεια προσπαθώντα να εντοπίσω το κρυφίγετο του Κάρλο Καστανέδα, το οποίο βρισκόταν στο Λο Άντζελε. Είχα μάθει τότε την διεύθυνση, ήμουνα σχεδόν βέβαια ότι ήταν σωστή, και προσπαθούσα να εντοπίσω το σπίτι και το φάντασμα του Καστανέδα. Και ταυτόχρονα, κιόλα τι άλλε Καστανέδα έρευνέ μου εκεί στι περιοχέ αυτέ και στην Κλέργκριν και σε άλλα μέρη και α, ταυτόχρονα παρουσιάζω και την ατμόσφαιρα του μυστηριακού Los Angeles ε, ε, μέχρι και το Mulholland Drive και άλλα πολλά και βέβαια και την, τον εντοπισμό του San Bernardino Freeway που είχε γίνει για πολλά χρόνια ένα μυστικιστικό σλόγγαν για μένα και την παρέα μου έχω γράψει πανελημμένος γι' αυτό λοιπόν ε, εντόπισα τελικά, τα κατάφερα και το εντόπισα το σπίτι του Καστανέντα και συνάντησα εκεί ανθρώπους του Καστανέτα Και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα διηγούμε σε αυτήν την μεγάλη μεγαπολυσσόμαση θα έλεγε κανείς περιπέτειά μου αναζητώντας το φάντασμα του Κάρλος Καστανέντα μια περιπλάνηση αναζητώντας τα λιμέρια του Ναγκουάλ στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Ε, ένα κείμενο που προέρχεται από το 2002 ε, όπου, όπου και έγινε αυτή η περιπέτειά μου στην Αμερική. Είναι ένα τα αγαπημένα μου ερευνητικά κείμενα και νομίζω θα σας αρέσει πολύ και εσάς, του συνταξιδιώτες μου, αν δεν την έχετε υπόψη σας. Εδώ είναι στο μεγάλο πλήρες βερσιόν της. Ακολουθεί ε, το συγγραφικό μου πόνεμα με τίτλο «Ονειρευτής». Το ονειρικό κάλεσμα του Δόν Χουάν κατά τον Κάρλος Καστανέντα. Το ονείρεμα συνταξιδιώτος μου είναι μια άλλη κατάσταση της ύπαρξης, της δικής σου ύπαρξης. Απαιτεί μια εναλλακτική προσέγγιση προς τη βιωματική πραγματικότητα, η οποία σε ένα μεγάλο μέρος τη φυσικά είναι απόλυτα μυστική. Ε, ο θυρλυκός Ινδιάνος μάγος Δον Χουάν, Δον Χουάν Μάτους, δίδασκε στον αγαπημένο συγγραφέα και ανθρωπολόγο Κάρλος Καστανέντα, ότι δεν είμαστε συνειδητοί στα όνειρά μας, διότι ο ονειρικός εαυτός μας είναι αδύναμος, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο συμβατικός καθημερινός εαυτός μας ε, καταναλώνει όλη του την ενέργεια. Νιώθει ότι είναι πολύ σπουδαίος και μοναδικός και ότι έχει γύρω του ξεκάθαρα και πανίσχυρα σύνορα που τον διαχωρίζουν από όλους τους άλλους και από οτιδήποτε άλλο. Χρειαζόμαστε, κατά τον Δου αν. Πολύ ενέργεια για τα εγχειρήματα του ονειρέματο, του dreaming, την οποία όμως καθημερινά ξοδεύουμε άδικα, συντηρώντας έναν εαυτό ο οποίος μας εμποδίζει από το να γίνουμε ο αληθινός εαυτός μας. Ο Κάρολος Κασανίδα έχει παρουσιάσει μια πλήρη και λεπτομερή γνώση του ονειρέματο και εδώ έχουμε την παρουσίαση αυτού του σύμπαντο των ονειρευτών σε αυτό το κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Ο ονειρευτής, το ονειρικό κάλεσμα του Δον Χουάν κατά τον Κάρλος Καστανέδα», όπου καλεί στην ουσία ο Δον Χουάν για μία ε, επανάσταση. Και λέει, ο ονειρευτής, σας λέω τι λέει ο Δον Χουάν εδώ, quote, «Ο ονειρευτής κάνει άλματα σε αμέτρητα μήκη γιατί θέλει να μάθει. Η μοίρα μου είναι να περιπλανιέμαι στην αιωνιότητα. Είμαστε ταξιδιώτε. Το πεπρωμένο μα είναι το ταξίδι. Με το να δεχθεί την υπευθυνότητα της ελευθερίας της ζωής του, ο ονειρευτής αποκτά μια εκπληκτική όφηση. Μπορεί να δώσει ένα τέλος σε αυτόν τον απέσιο καθημερινό εαυτό του και να κινηθεί σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν χρειάζεται να σκύβεις το κεφάλι σου σε κανέναν τυραννό. Η πραγματική επανάσταση είναι στον επόμενο κόσμο. Είναι εύκολο να ανακατευτεί σε κάποιο πολιτικό κίνημα διαμαρτυρίας κλπ. Αλλά για ποιο λόγο. Κάνε κάτι από την οπτική γωνία ενό ανθρώπου που πρόκειται να πεθάνει και που κανεί δεν νοιάζεται γι' αυτό. Τι σου έχουν κάνει, Τι κάνει στον εαυτό σου και στο σώμα σου, Κοίτα πώ ζει, Δε το, Τι σου έχουν κάνει. Κοίτα το πρόσωπό σου τον καθρέφτη. Εσεί είστε το παιδί που εξερευνούσε τη ζωή. Η φυσική μα κληρονομιά είναι να ζήσουμε και να πεθάνουμε σαν ηλίθιοι. Ήρθε η ώρα για επανάσταση. Αυτό είναι το όνειρικό κάλεσμα του Δον Χουάν σε αυτό το ε, ωραίο ε, κείμενο για το όνειρεμα από τις δασκαλίες του Δ. Χουάν και του Κάρλος Καστανέντα. Ε, ολοκληρώνουμε την τριλογία των κειμένων περί του έργου του, και του μυστηρίου του Κάρλος Καστανέντα. Ε, είναι τρία δηλαδή τα μεγάλα κείμενα που υπάρχουν στον τρίτο τόμο που φιλοξενεί τις μυστικές περιπέτειες και τις παράξενες έρευνές μου. Ε, το επόμενο κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Τα μαγικά περάσματα», «The Magical Passes». Τενσέγκριτη, η μαγική πραγματικότητα και οι νέες μυστικές δασκαλίες του Κάρλος Καστανέτα. Είναι αρκετά παλιό κείμενο του 1995 96 και αφορούν την παρουσίαση τότε του, των μαγικών περασμάτων του Τενσέγκριτι, της ειδική αυτής σειράς τεχνικών που παρουσίασε ο Κάρλος Καστανέτα με την καινούργια ομάδα του αλλά και με την εμφάνιση νέων μυστικών της διδασκαλίας του που δεν περιέχονται στα βιβλία του. Ε, Πόρουσα να τα εξερευνήσω από κοντά όλα αυτά πηγαίνοντας στην Βαρκελόνη τότε ε, όπου οι μάγισσες του Καστανέτα παρουσίαζαν τις κινήσεις του Τενσέγκριτη. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, ε, από τις ε, νέες μυστικές διδασκαλίες του Κάραλος Καστανέτα πέρα από τα μαγικά περάσματα και άλλα πράγματα πολλά, Βρίσκονται σε αυτό το μεγάλο ερευνητικό μου κείμενο, σε μεγάλο βαθμό βιωμένο από μένα τον ίδιο, σε πολλέ μυστικέ περιπέτειε. Το σύνθημα είναι, όπω το λένε οι μάγισσε του Καστανέντα, πρέπει να ξαναβρούμε τη μαγεία στη ζωή μα. Μα την έχουν εκλέψει, την έχουμε στερηθεί, πρέπει να την πάρουμε πίσω. Αντί να παίρνουμε οποιαδήποτε ναρκωτικά για να ξαναβρούμε τη μαγεία, υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο. Η αυτοπιθαρχία. Είναι η μόνη διέξοδο από την παγίδα του κοινωνικού συστήματο. Με την αυτοπιθαρχία μπορούμε να κάνουμε θαύματα ε, «Άκουσέ με» λέει ο Καστανέντα «Από τη μία ξανοίγεται μπροστά σου ένας κόσμος που τρέφεται από την ενέργειά σου» Είναι ο Καστανέντα που έχει μιλήσει πρώτη φορά για αυτά τα πράγματα ε, όπως και για τους τόπους δύναμης όπως και για ακατοντάδες αλλά μυστηριώδη ζητήματα τους βολαδόρες «Είναι όλα ένα αμάτιο εγωιστικό παιχνίδι» λέει ο Καστανέντα «Ο ίδιος ο ιδιος ο θάνατο. Από την άλλη, ξανάγεται μπροστά σου κάτι θαυμάσιο και απεριόριστο. Σου το λέω σαν μάρτυρα. Έχω πάει εκεί. Έχω δει εκπληκτικά πράγματα που κανεί δεν πρόκειται να πιστέψει. Όλα πια είναι σαν δάκρυα στη βροχή. Σε αυτό που λέει και καταλήγει στο συγκινητικό μονολογό του, ανάμεσα σε άλλου μονολόγους του που παρουσιάζω σε αυτό το σημείο του, το, του τέταρτου τόμου των παράξεων ερευνών μου, του τέταρτου τόμου, ε, από το μακρινό 1996 τα μαγικά περάσματα, η μαγική πραγματικότητα και οι νέες μυστικές δασκαλίες του Κάρολς Καστανέντα. Είναι συγκινητικό το πως το τελειώνει έτσι με τα λόγια α, του Replicant από το Blade Runner. Uh, like tears in the rain. I've seen things you people wouldn't believe. Και λοιπά. Ε, συγκινητικό. Λοιπόν, ακολουθεί ένα, α, μια άλλη τριλογία, τετραλογία εδώ, α, στον τέταρτο τόμο με τις μυστικές περιπέτειες και τις παράξενες ερευνέ μου επιστρέφω αμέσως για να σας διηγηθώ τα επόμενα περιεχόμενα. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, αν τον ακούτε. Side. Don't remember going in Don't remember much at all But it was strange in there Looks like just another day This one's different It's here to break my fall But it's a long, long way down from there Oh yeah And I've seen things you've never seen Can't take the demons out of me I've got angels at my side Was a ghost train of a ride But now I'm coming out the other side I'm coming out the other side Maybe someone pushed me in Maybe something's in my head It's heavy weather out there I see sunlight breaking through It's no big deal I know it's no big deal To anyone but me, I swear Oh Can take the demons out of me I've had angels at my side was a ghost train of a ride And I've seen things you've never seen Can take the demons out of me I've had angels at my side was a ghost train of a ride But now I'm coming out the other side at all, but it was strange in bad. now I see sunlight breaking through, it's no big deal, I know it's no big deal, to anyone but me, I swear, oh yeah, and I've seen things you've never seen, can't take the demons out of me, I've had angels at my side, was a ghost street of a ride, and I've seen things you've never seen. got my side was going straight Ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό σε μια έκτακτη εκπομπή με ακόμη περισσότερες παράξενε έρευνε. Με πρόφαση την εμφάνιση δύο νέων τόμων για τις παράξενε έρευνε μου, τον τρίτο τόμο και τον τέταρτο τόμο. Για εσάς που έχετε διαβάσει ήδη τους δύο πρώτου τόμου και τους αναμένατε, ιδού ήρθαν, ο τόμος Γ και ο τόμο Δ. Και με την πρόφαση τη εμφάνισή του παρουσιάζουμε μια, κατάδυση, μια μικρή κατάδυση στα περιεχόμενα των τόμων αυτών. Ε, μετά την, το καστανέντα κομμάτι ας πούμε τον, του τρίτου τόμου των παράξεων ερευνών και των μυστικών περιπετειών μου Έχουμε ε, ένα σούρουπο στην Ιρλανδία ε, Είναι ένα ερευνητικό κείμενο που προέρχεται από τις περιηγήσεις μου στην Ιρλανδία Αναζητώντας τα εξωτικά και τα μυστήρια της Ιρλανδίας ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με τη συνάντησή μου με έναν fairy doctor, με αυτούς τους ειδικούς δηλαδή που έχουν το second sight και βλέπουν τον κόσμο των ξωτικών, όπου περιγούμαστε μαζί και πλησιάζουμε τον Ben Balben στο Gates Country, στην βόρειο-δυτική Ιρλανδία. Και είναι ένα σούρπο στην Ιρλανδία όπως το έχω ονομάσει, καθώς πλησιάζουμε για να προσεκίσουμε τα ξωτικά. Μετά από αυτό ακολουθεί ε, το μεγάλο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο της έρευνάς μου με τίτλο «Ταξίδι στη μυστική Σκοτία». Εκτός από την Ιρλανδία, έχω κάνει τρεις φορές μέχρι τώρα το γύρο της Σκοτίας ε, και των Highlands και των ευρύδων νήσων έχω πάει παντού εκεί με εξερευνητικές προθέσεις και έχω ζήσει για να καλύψει πολλά. Ε, το συγκεκριμένο είναι ένα κείμενο από την πρώτη ε, το πρώτο γύρο μου της Μυστικής Σκοτίας το 1999 όπου α, διηγούμε εκεί τα πάντα α, εντάξει όχι τα πάντα δεν μπορείς να διηγηθείς τα πάντα από μια μεγάλη περιπέτεια ή από, πόσο μάλλον, από πολλές μεγάλες περιπέτειες αλλά τέλος πάντων κάποια ενδιαφέροντα σημεία όπως τα βρίσκω εγώ από τις ανακαλύψεις μου εκεί στη, στη Μυστική Σκοτία στον πρώτο γύρο μου της Σκοτίας και στα Highlands κυρίω. Ε, όπου θα με ακολουθήσετε πραγματικά σε ένα ταξίδι στη Μυστική Σκοτία. Είναι ένα μεγάλο κείμενο, πάνω από 10.000 λέξεις, αυτή μου η ερευνητική ε, συγγραφική κατάθεση, από τις εξερευνήσεις μου εκεί στη Μυστική Σκοτία. Έχω πολλά να σας διηγηθώ. Ε, αν καταδεθείτε εδώ μέσα, πραγματικά νομίζω ότι θα επισκεφθείτε μαζί μου τη Μυστική Σκοτία. Κλείνοντα την τριλογία αυτήν την εξωτική ας πούμε μέσα στο βιβλίο μου ε, παράξενες έρευνες ε, τόμος τέταρτος έχω ε, τη μεγάλη μου έρευνα για τους fairy people ε, έχει τον τίτλο Αναζητώντας τον νεραϊδολάο είναι γραμμένο το 1992 πόσα πολλά χρόνια πριν δηλαδή 92, 2002, 2012 πριν από 33-34 χρόνια είναι γραμμένο αυτό το αναζητώντα τον Ιράιδο λαό, ε, ξεκινάω με ένα μότο από το, την ουβέλα τη μαύρη φραγίδα, The Novel of the Black Seal του Άρθρουρ Μάχεν. Έτσι ξεκινάει το, το κείμενο, σα το διαβάζω. Αυτό ο λαό κατοικεί σε απόμακρου και μυστικού τόπου και ιερουργεί μυαρά μυστήρια σε άγριου λόφου. Δεν έχουν τίποτε κοινό με του ανθρώπου πέρα από το πρόσωπο και οι συνήθειέ του είναι ολόκληρα ξένε και μισούν τον ήλιο. Προτιμούν μάλλον να συρίζουν σαφίδια παρά να μιλούν ή να τραγουδούν. Η φωνή του είναι τραχιά και το άκουσμά τη γεννά τον φόβο. Καφιούνται ότι κατέχουν μια ορισμένη πέτρα που την αποκαλούν εξικοντάλυθο γιατί λένε ότι έχει χαραγμένου επάνω τις 60 χαρακτήρε. Και η πέτρα αυτή έχει και ένα μυστικό άφατο όνομα το οποίο είναι Ιξαξάρ. Ε, αυτό είναι ένα απόσπαθο του Αρθρομάχαινα από το Novel of the Black Seal. Ε, παρουσιάζω σε αυτό το μεγάλο ερμητικό μου κείμενο την Margaret Murray, μια μεγάλη ιστορικό αρχαιολόγο, αγιπτιολόγο, ανθρωπολόγο και συγγραφέα, με και το πιο θερλικό από τα βιβλία της Margaret Murray, που είναι το The Witch Cult in Western Europe, η Λατρεία των Μαγισσών στη Δυτική Ευρώπη 1921. Το έργο έκανε μεγάλη αίσθηση στην εποχή του και έγινε περιβόητο. Εγώ το ανακάλυψα για πρώτη φορά στις σελίδες του έργου του H.P. Lovecraft. Το παρουσίαζε ως έναν ενιγματικό και απαγορευμένο τόμο και οι αναγνώστες του δεν μπορούσαν να διακρίνουν όπως και με άλλα τέτοια αν πρόκειται για πραγματικό ή φανταστικό βιβλίο. Ο Λάβγρας στις πλοκές του παρουσίαζε σπάνια πραγματικά βιβλία μαζί με φανταστικά βιβλία δική του επινόηση. Έτσι ώστε τελικά σχεδόν κανείς αναγνώστης δεν μπορούσε να καταλάβει τη διαφορά. Εγώ τότε το 1991... Εντόπισα και απέκτησα αυτό το περίφημο βιβλίο με μεγάλη περιπέτεια, πολύ καιρή βιβλιογραφική έρευνα. το ήταν πολύ δύσκολο να βρει σπάνια βιβλία, δεν υπήρχε το Ιντερνετ. Το μελέτησα διεξοδικά και οδηγήθηκα μετά από αυτό σε άλλα αντίστοιχα σπάνια βιβλία και μελέτε, και από αυτά σε άλλα. Όλα σπάνια. Έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα, γίνονται καλλιδοσκοπικά, καταδίαισαι τελικά πάντα σε μια μικρή βιβλιοθήκη. Το ένα βιβλίο σου οδηγεί στο άλλο. Ε. Και ξεκίνησα τις μελέτες αυτές και ανακάλυψα πάρα πολλά μυστικά του παρελθόντος αναζητώντας των νεραϊδολαών, τους fairy people. Και καταθέτω εδώ λοιπόν στον τέταρτο τόμο των παράξεων ερευνών μου αυτή την πάρα πολύ παλιά ερευνά μου, ερευνά μου οι περισσότεροι, κυρίως νεότεροι επομένα δεν θα την έχουν διαβάσει οι παλιότεροι την έχουν διαβάσει τότε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Έγραψα το πρώτο μου ε, άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό Ανεξήγητο το 1987, που ήταν το πρώτο άρθρο σε ελληνικό έντυπο για τον H.P. Lovecraft. Ε, ή δηλαδή το 92 είχα μια αρκετά καλή ε, αθρογραφική και μελετιακή συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα. Ε, από τα βάθη του χρόνου, λοιπόν, για μένα, στην προσωπική μου μνήμη, προέρχεται αυτό το κείμενο. Ε, αναζητώντας τους fairy people και θα τους αναζητήσετε μαζί μου στον τέταρτο τόμο των παράξενων ερευνών μου και των μυστικών περιπετειών μου. Ακολουθεί μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη επίσης που έχει τον τίτλο «Αυτοί που κρύβονται στο σκοτάδι». Είναι επίσης το 1992. Ε, δεν θα σας πω για ποιο πράγμα μιλάει, εσείς που δεν το ξέρετε. «Αυτοί που κρύβονται στο σκοτάδι». Σα πω μόνο ότι έχει Αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τον τίτλο «Η γη του Ανέμου». Ε, το δεύτερο μέρος ε, έχει τον τίτλο «Ο Αποδιοπομπέος Τράγος». Και το τρίτο μέρος έχει τον τίτλο «Ο Γιος του Τράγου». Ε, είναι η μεγάλη μου έρευνα, η μεγάλη μου μελέτη, του με τον τίτλο αυτή που κρύβονται στο σκοτάδι». Και εδώ πρόκειται να του συναντήσετε με όλες τους τις λεπτομέρειες. Το επόμενο ε, κεφάλαιο στον τέταρτο τόμο των παράξενων ερευνών μου έχει τον τίτλο «Τι είναι η μαγεία» ε, και είναι μια ερώτηση δηλαδή ο τίτλος «Τι είναι η μαγεία» την οποία απαντά αυτό το πολυσέλιδο συγγραφικό μου κείμενο, αυτή η έρευνά μου για να εξηγήσω τι είναι η μαγεία. Η λέξη μαγεία στα ελληνικά δεν μα βοηθάει να καταλάβουμε ακριβώς περί τίνο πρόκειται και πλέον έχει και δεκάδε έννοιες και χρήσεις, ενώ είναι η μόνη που χρησιμοποιείται σχετικά με το θέμα. Ενώ για παράδειγμα στα αγγλικά υπάρχουν πολλές λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται για διαφορετικέ εκφάνσει της μαγείας, όπως magic, magic με CK, sorcery, witchcraft, witchery, wizardry, enchantment, conjuration, divination, scrying, shamanism, voodoo, Νεκρόμανση, spiritualism, illusionism, occultism κλπ. Ο όρο και η έννοια είναι ευρύτατα και φυσικά το θέμα έχει πάρα πολλά μυστικά επίπεδα. Σε γενικέ γραμμέ, για να κατατεθεί τι εννοείται με τον όρο μαγία και μόνο, τι είναι η μαγία, απαιτείται πάντα μια μεγάλη επεξηγηματική συζήτηση. Ε, μια βασική σημαντική παρατήρηση που κάνω σε αυτό το κείμενο είναι ότι θα πρέπει να διαχωριστεί η λεγόμενη λαϊκή μαγία. Δηλαδή, η Βασκάνια, η Αγυρτεία, η Γοητεία, η Γητιά κλπ. εφορμοζόμενη π.χ. από γριέ μάγισσε τη Υπέθρου κλπ. ή και ο Παγανισμό με τι πρακτικέ του. Από το πάγκαν βγαίνει ο Παγανισμό και ο Παγανιστή που σημαίνει χωριά τη. Ε, πρέπει να διαχωριστεί από τη λεγόμενη υψηλή μαγεία, το High Magic, που εξασκείται από αποκριθιστέ και μίστε, μάγου, μάντις και πρακτικού μυστικιστέ, κυρίω βέβαια του παρελθόντο. Από που προέρχεται η λέξη μαγεία. Πώ έχει εξελιχθεί, πώ την καταδεικνύουμε μέσα στο πέρασμα των αιώνων, πώ μετεξελίχθηκε μετά, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι είναι η μαγία, πώ γίνεται, τι λένε οι μεγάλοι μπάγοι κλπ. Όλα αυτά και πολλά άλλα, μαζί με όλου του μαγικού συμβολισμούς και με άλλα πολλά, υπάρχουν μέσα σε αυτή την παράξενη έρευνά μου, στον τέταρτο τόμο των παράξεων ερευνών μου, εδώ με τον τίτλο Τι είναι η μαγία. Ενδιαφέρει νομίζω. Όλους του ανθρώπους που έχουν διαφερθεί ποτέ για το καλτ. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό σήμερα σε μια έκτακτη εκπομπή που κάνουμε από το Υπερπέραν μαζί με τις κυβερνήτριά μου που μου βοηθάει με τις παράξενες μουσικές μας και με τις παράξενες ερευνές μου με πρόφαση την έκδοση των δύο νέων τόμων της τετραλογίας πλέον παράξενε έρευνες με σκοπό τη διάσωση Τη εναλλακτική νοσολογίας στην ελληνική γλώσσα όπως εγώ την έχω δημιουργήσει, προς το μέλλον σαν ένα μπουκάλι ναυαγού που το ρίχνεις στον Ειρηνικό ωκεανό και δεν ξέρεις που θα πάει και τι θα προκαλέσει. Οι δύο νέοι τόμοι των παράξεων ερευνών μου είναι διαθέσιμοι όπως και οι πρώτοι δύο από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει εκεί στο website του Strange θα βρείτε τις εκδόσεις Αόρα το Κολέγιο και τα βιβλία αυτά όπως και τα άλλα διαθέσιμα βιβλία μου που σιγά σιγά εκδίδω και καινούργια βιβλία αλλά και επανεκδίδουμε και κάποια εξαντλημένα του παρελθόντο δυστυχώ, που όμως επανεκδίδονται και μπορείτε εκεί να παραγγείλετε τι παράξενε έρευνέ μου. Οι τέσσερι τόμοι είναι πάνω από 1.600 σελίδε, πάνω από 80 θεματολογίε ε, σημαντικέ που έχουν δημιουργήσει και όλα σε αυτά τα ενδιαφέροντα ε, ή πολλά από αυτά στην ελληνική γλώσσα. Και μπορείτε να τα αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, από το αόρωτο κολέγιο που θα σταλούν κρυφά στο σπίτι σα. Αν είστε από του λίγου που ενδιαφέρονται στα αλήθεια για τι παράξενε έρευνε, τα μυστήρια και την αναλλακτική γνωσιολογία. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, ελπίζω, εσείς οι λίγη συνταξιδιώτε μου και σας ευχαριστώ που με ακούτε, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό σε μια έκτακτη υπομπή για τις παράξενες έρευνε μου ακόμη περισσότερες παράξενες έρευνε, οι δύο νέοι τόμοι, ο τρίτος και ο τέταρτος έχουν εμφανιστεί σε μια τετραλογία πλέον πάνω από 1600 σελίδες πάνω από 80 θεματολογίες από την αρθρογραφία μου, τις ερευνητικέ μελέτες μου τι μυστικές περιπέτειές μου και τις μου των τελευταίων ε, σ, περίπου 40 ετών της επαγγελματικής γραφικής μου δραστηριότητα, επιλεγμένα από πάνω από 3.600 συγγραφικά ανάλογα από και έρευνες. Ε, με σκοπό την διάσωσή τους προς το μέλλον, προ τους μελλοντικού ενδιαφερωμένους ε, στην Ελλάδα και στην ελληνική γλώσσα, που δυστυχώ, όπως έχω διαπιστώσει, δεν είναι πολύ πλέον ε, και δεν πρόκειται να συνεχιστούν όλα αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά... Ελπίζουμε για το μέλλον. Καταδιόμαστε ήδη στα περιεχόμενα του τέταρτου τόμου των παράξεων ερευνών και των μυστικών περιπαιτειών. Νομίζω είναι ο αγαπημένος μου. Σας εξομολογούμε από τους τέσσερις, ίσως επειδή έχει και πολλές περιπέτειες. Ε, το, μετά το τι είναι η μαγεία, έχω ένα όμορφο κείμενο για τον μάγο Μέρλιν, που πάντοτε με εντυπωσίαζε και με γοήτευε από μικρό αγόρι. Έφτασα κάποια στιγμή να έχω τη δυνατότητα να διερευνήσω πολλά για αυτόν... και να παρουσιάσω την αληθινή ιστορία του... την αληθινή ιστορία του μάγου Μέρλιν. Μετά τον μάγο Μέρλιν καταδιόμαστε στα αρχαία όνειρα. Τα όνειρα βέβαια όπως έχετε διαπιστώσει είναι από τα αγαπημένα μου θέματα. Νομίζω η μεγάλη μου μελέτη για τα όνειρα... που βρίσκεται στο βιβλίο μου «Paranormal...» το απόλυτο βιβλίο για το παραφυσικό... το οποίο είναι ένα ογκώδες βιβλίο που παρουσιάζει όλη την paranormal θεματολογία. Τη σημειολογία της, τι αποκαλύψει της, τι σκέψει μου, τι ανακαλύψει μου και σας ενημερώνω για τα πάντα για το paranormal εκεί μέσα. Είναι και αυτό διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange από τι εκδόσεις ΑΟΡΑ το Κολέγιο. Εκεί έχω ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο ίσω κείμενο στη γραφική έρευνα που έχω κάνει για τα όνειρα, που έχει τίτλο Το Μυστήριο τη Δεύτερη Ζωή μα: Τα όνειρα. Εδώ, σε αυτό το σημείο του τέταρτου τόμου των παράξεων ερευνών μου καταδιόμαστε στα αρχαία όνειρα, δηλαδή στα όνειρα στην αρχαιότητα. Όπου έχετε να μάθετε πολλά είναι σημειώσεις μου αυτό το κείμενο για τα αρχαία όνειρα και την αρχαία ονειρολογία. Ε, θα μάθετε μεταξύ πολλών άλλων και για τα ε, θρυλικά όνειροκριτικά του Αρτεμίδωρου, αυτόν τον παράξενο τύπο των ονειρολόγο της αρχαιότητας αλλά και πολλά άλλα για το πώς βλέπανε οι αρχαίοι σοφοί τα όνειρα όπως για παράδειγμα ο Δημόκριτος που θεωρούσε όπως και πολλοί άλλοι σαν αυτόν ότι έχουν εξωτερική προέλευση ότι τα συναντάμε, ότι κυκλοφορούν στον αέρα και άλλα πολλά και εδώ έχω μια τριλογία για τα όνειρα το επόμενο είναι ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα όπως ξέρετε για μένα εσείς που με παρακολουθείτε οι συνταξιδιώτες μου ε, έχουμε τον H.P. Lovecraft. Εδώ έχουμε ένα, μια ειδική έρευνα που έχω κάνει, μεγάλη, ε, για τα όνειρα του H.P. Lovecraft, για τα όνειρα του Χουφου Lovecraft. Ε, τα όνειρα του Χουφου Lovecraft, λοιπόν, ε, εδώ στον τέταρτο τόμο των παράξενων ερευνών μου. «Όλα όσα βλέπουμε και όσα φαινόμαστε δεν είναι παρά ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο», έγραφε ο Edgar Allan Poe, «A dream within a dream», που ήταν και ίσως ο πιο αγαπημένο συγγραφέας του Λαύγραφτ. Ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας του φανταστικού, ο Χάουαρτ Lovecraft, Λαύγραφτ, 1890-1937, επηρέασε όσο κανείς άλλος την ιστορία και του κάθε είδους δημιουργού της φανταστικής λογοτεχνίας και της τέχνης του φανταστικού στον 20ο αιώνα και πλέον στον 21ο. Και έχει χαρακτηριστεί ως ο πατέρας, μάλιστα, του σύγχρονου υπερφυσικού τρόμου. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει έργο του φανταστικού, το ξαναλέω, δεν υπάρχει έργο του φανταστικού κάθε μορφής από τότε μέχρι σήμερα, που να μην έχει έστω και λίγο lovecraft μέσα του. Οι συγγραφέ του και οι σκέψει του ήταν όπω αποδείχθηκε καθοριστικότατε. Υπήρξε βέβαια μια πολύ ανοιχτή περίπτωση ανθρώπου, συγγραφέα και στοχαστή. Ε, έχω διηγηθεί τα πάντα για τη ζωή και το έργο του με το δικό μου τρόπο, στο δυστυχώ εξαντλημένο πια ε, έργο μου, Χουφού ε, Λάβκρατ Ταξίδι στη Μοναξιά του Χρόνου, το οποίο έγραψα και δημοσίευσα το 1998. Είναι εξαντλημένο πια, αλλά σύντομα ελπίζω θα επανεκδοθεί από τις εκδόσεις κολέγιο ε, αναθεωρημένο σίγουρα. Το ένιγμα που δημιούργησε ο Λαύγραφτ με τη ζωή και το έργο του συνεχίζει να απασχολεί τους μελετητές του, το ίδιο και μένα και τους ένθερμους αναγνώστος του. Ε, κάτι που δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι αναγνώστος του ίσως ήταν ότι ο H.P. Λαύγραφτ υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς επιστολογράφου όλων των εποχών. Το αποδίδονται πάνω από 120.000 επιστολές, εκ των οποίων, αν δεν κάνω λάθος, δυστυχώς έχουν τύχη έκδοση και αμφρολογημένης παρουσίαση, ίσως όχι πάνω από 1.500 ή 2.000. Είναι μέσα από τις επιστολές του και από την αλλογραφία του, αλλά και από τους φίλους του και τους αλληλογράφους του, κυρίως από όπου ενημερωνόμαστε για τα περισσότερα πράγματα σε σχέση με τη ζωή του και τη σκέψη του. Από τις επιστολές του Γραφ, Λοιπόν, προέρχονται και οι όποιες γνώσεις μας για τα όνειρα του μεγάλου αυτού συγγραφέα. Τα όνειρα που έβλεπε. Ε, το γιατί τα όνειρα που έβλεπε ο Λάβγραφ είναι σημαντικά. Ε, το γιατί θα μπορούσε να γεμίσει πολλές παράξενες σελίδες ενός βιβλίου, πιστέψτε με. Αλλά ας πούμε διότι τον επηρέασαν στις φημισμένες συγγραφέ του. Ε, και... Εγώ έχοντας την τύχη να έχω μια αρκετά μεγάλη βιβλιοθήκη όπου έχω τα πάντα από τον Λάβγραφ και για τον Λάβγραφ. Είναι ένα πάθος μου το έργο και η ζωή και τα πάντα που αφορούν τον Λάβγραφ πάρα πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 80 ακόμα. Ε, όπως είπα είμαι και αυτός που έγραψε το πρώτο άρθρο για τον H.P. σε ελληνικό έντυπο στο περιοδικό «Ανεξήγεται» το 1987. Ε... και επίσης έχω ας πούμε και ένα μεγάλο αριθμό από τις επιστολές του έχω για παράδειγμα και τους πέντε τόμους ανάμεσα τους τον πολύ πολύ σπάνιο και αποσυρμένο απογορευμένο σχεδόν τρίτο τόμο τον Selected Letters του Λάβγραφ της του εκδόσης από το Arkham House όπως τα συγκέντρωσε ο Γκαστέρνεθ και ο Ντοναλτ Γόντραι με το Arkham House αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν ε, βγει ε, πολλά έντυπα, πολλές βιβλιογραφίες και πολλά βιβλία με επιστολές του Λαύγραθ, που τολμώ να πω ότι αν δεν, έχω ό, αν δεν τα έχω όλα, έχω τα περισσότερα. Οπότε έχω μια πολύ μεγάλη υποπτία πάνω σε όλη την δημοσιευμένη επιστολογραφία του Λαύγραθ. Δυστυχώ ένα πολύ μικρό κομμάτι, όπως είπα ίσως 2.000 επιστολές, από τις 120.000 επιστολές που το αποδίδονται, που οι περισσότερε μάλιστα είναι και πολυσέλιδε εκεί μέσα έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα δεν έχω ξαναδεί μια ανάλογη για τα όνειρά του που τα διηγείται σε διάφορες φάσεις σε τους του και εδώ πέρα παρουσιάζω τα όνειρα που έβλεπε ο H.P. Λαύγας κάτι πολύ σπάνιο και μοναδικό όχι μόνο για τους ενδιαφερόμενους της λαυγραφτικής παράδοσης όπως έχει μείνει να λέγεται αλλά και για τον Λαύγραφ τον ίδιο αλλά και γενικώ για την ονειρολογία Πολλά πράγματα θα καταλάβετε και τα μυστήρια και τα μυστικά του Lovecraft, εάν μάθετε ε, πολλά από τα όνειρα που έβλεπε αυτός ο μεγάλος συγγραφέας. Εδώ είναι λοιπόν στον τέταρτο τόμο των παράξεων ερευνών μου τα όνειρα του H.P. Lovecraft. Και επειδή ο Lovecraft δεν είναι ο μόνο που εκτιμώ τόσο πολύ, ένα άλλο συγγραφέα που είναι από του αγαπημένου δασκάλου μου είναι ο Χόρχε Λουί Μπόρχε. Και εδώ μετά τα όνειρα του H.P. Λάκρα, στον τέταρτο τόμο των παράξεων ερευνών μου και των μυστικών περιπαιτειών μου παρουσιάζω τα όνειρα του Χόρχε Λουής Μπόρχε. Τι όνειρα έβλεπε ο Μπόρχες. Ξεκινάω με ένα μότο που μου αρέσει που λέει ο Μπόρχες έχεις ξυπνήσει από τον ύπνο αλλά μέσα σε ένα προηγούμενο όνειρο. Και αυτό το όνειρο υπάρχει μέσα σε ένα άλλο όνειρο και εκείνο σε ένα άλλο και ούτω καθεξής στο άπειρο που είναι ο αριθμός των κόκκων της άμμου. Ο Χόρχερ Λουίς Μπόρχε, ο μεγάλος αυτός αργεντινός συγγραφέας και λόγιος που ήταν και ένας από τους μεγαλύτερου κατά την αψή μου και όχι μόνο δασκάλου του φανταστικού της εποχής μας γεννήθηκε στον Πουένο Άιρες το 14ο αιώνα, το 1899 όπως έλεγε ο ίδιος έχω γεννηθεί το 19ο αιώνα γεννήθηκε το 1899 και κοιμήθηκε στη Γενέβη στις 14 Ιουνίου του 1986 σε ηλικία 87 ετών Πιστεύω, συλλαξιδιώτες μου, πως το έργο αφού του πολύπλοκου αργεντινού συγγραφέα του Μπόρχες δεν έχει του στην παγκόσμια λογοτεχνία. Και αυτό επειδή σχεδόν περιέχει την παγκόσμια λογοτεχνία με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει σε κάποιον που δεν έχει μπει στην περιπέτεια της αναγνωσής του. Ε... Ο Μπόργε εκτό από πολλά εκπληκτικά διηγήματα φανταστική λογοτεχνία και συγκλονιστικά ποιήματα πολύ βαθιά εσωτερική ανατένησης και ομορφιά, έγραψε και περίπτυχνε σημειολογίε σε εκατοντάδε δοκίμια διερευνήσει, μελέτε και αναλύσει του κόσμου τη σκέψη και τη γραφή, μια παράμιλη αποσπασματική κριτική τη παγκόσμια λογοτεχνία, τη παγκόσμια φιλοσοφία και τη παγκόσμια λογιότητα, σε ένα ολόκληρο ψηφιδωτό ε, βιβλίων σε γοητευτικές νοηματικές ενότητες, αθολογίες, ταξίδια σε κόσμους μυστικούς, απαγορευμένους για τα βήματα των αμύτων στο μυστικό σύμπαν των βιβλίων και της φαντασίας. Ε, το δοκιμιακό έργο του Μπόρχες, κατά την άποψή μου, καταπίνει διψασμένο όλα τα έργα και τις ιδέες που προσπαθεί να διερευνήσει. Είναι η δεδαλώδη δουλειά ενό συγγραφέα μελετητή, μοναδική και μοναδικός ο ίδιος στο είδο του Τιτάνια στο έβρος και στο βάθος της ε, ίσως να είναι μάλιστα όπως μου αρέσει να το λέω για τον Μπόρχες η μάταια αιώνια αναζήτηση ενός βιβλιοθηκάριου για το ίστατο βιβλίο το βιβλίο των βιβλίων το βιβλίο που περιέχει δηλαδή όλα τα βιβλία ε, Ο Μπόρχες ε, από ένα σημείο και μετά στη ζωή του ήταν τυφλός σαν τον Όμηρο ή σαν τον Τζον Μίλτον ο Μίλτον έγραψε το Paradise Lost μεταξύ άλλων και θεωρούσε ότι ο Παράδεισος είναι μια βιβλιοθήκη. Ε, έμεινε τυφλός ο άνθρωπος και παρόλα αυτά συνέχισε ηρωικά τις μελέτες του και τις έρευνές του και τις συγγραφές του και έβλεπε καταπληκτικά παράξενα όνειρα, τα οποία ο ίδιος έχει διηγηθεί σε διάφορες φάσεις και μέσα στην εξερεύνησή μου του Σύμπαντος του Μπόρχες κατάφερα να τα εντοπίσω, να τα ξεχωρίσω και να τα παρουσιάσω εδώ σε αυτό το σημείο του τέταρτου τόμου των παράξεων ερευνών μου, τα όνειρα του Χόρχε Λουί Μπόρχε, αφού του έχω παρουσιάσει τα όνειρα του Χάουαρτ Φίλιπ Λαβκράφτ. Και ε, μετά από τον Λαβκράφτ και τον Μπόρχε, παρουσιάζω την παράξενη περίπτωση του Βίλιαμ Μπέκφορντ με τον τίτλο Βίλιαμ Μπέκφορντ, ο τρελό του Φόντιλ. Ε, ο Βίλιαμ Μπέκφορντ ήταν μια καταπληκτική παράξενη προσωπικότητα, πολύ κομβική όπω θα διαπιστώσετε. Εσείς οι γνώστες εκεί έξω, οι ψαγμένοι Έλληνες, εάν θα διαβάσετε την περίπτωση του εκεντρικου κρίσου William Beckford, 1759-1844. Είναι πολύ γνωστός ως ο συγγραφέας ενός από τα πιο ενηγματικά έργα του φανταστικού, το Vatec, ή όπως έχει κάποτε μεταφαστεί στα ελληνικά με τον τίτλο «Η ιστορία του Χαλήφη Βάτεκ». Είναι ένα ξεπέραστο κεριολεκτικά αριστούργημα του παράξενου. Ήταν κάτοχος μια αμύθιτη περιουσία και ζούσε στην απομόνωση μια τεράστια γοτική έπαυλη που την έκτισε ο ίδιο για να γίνει το ερημητήριό του, να γίνει το ιδιωτικό του σύμπαν, να κλείσει όλο τον κόσμο και την κοινωνία απ' έξω και να περιτριγυριστεί εκεί μέσα από τι πιο περίεργε συλλογέ έργων τέχνη. Μια καταπληκτική περίπτωση. Ελάχιστοι άνθρωποι ε, το έχουν κάνει αυτό. Οι περισσότεροι το έχουν κάνει λογοτεχνική ήρωε, όπω για παράδειγμα ο Ντεσεσέντ το. Καταπληκτικό βιβλίο το Arebours, του Arre του Wisman. Ε, και άλλοι, εν περιπτώσει, ακόμα και ο Όρσον Βουέλ στον Πολίτη Κέιν, που θεωρείται ίσω η καλύτερη ταινία του κινηματογράφου, ασχολείται με αυτό το θέμα. Ε, ο Μπέκφορντ είναι αυτό που το έχει κάνει στα αλήθεια. Ε, και παρουσιάζω λοιπόν τον William Beckford, το ο τρελό του Φόντχιλ. Ε, πολλά γι' αυτόν έγραψα επίση ε, στον πρώτο τόμο των παράξενο ερευνών μου. Μέσα στο σημείο του βιβλίου που αναλύω τα πάντα για τον νεκρονομικό του παράφρονα Άραβα Αμπτούλ Αλ Χαζρέντ. Γιατί, διότι ο υποτιθέμενος αραβικός τίτλος του Αλ Αζίφ προέρχεται από τον Μπέκφορντ. Και εκεί λοιπόν κάνω μια μεγάλη σημειολογία που προέρχεται από τον William Μπέκφορντ. Εδώ παρουσιάζω τον William Μπέκφορντ, ο τρελό του Fonthill Fonthill λεγόταν το Fonthill Abbey αυτό ο πύργο που για να απομονωθεί. Από τον κόσμο, όπου εκεί μέσα σε πυρετόδει νύχτε έγραψε το Βάτεκ. Ε, Είπα Παντελή Γιαννουλάκη, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό και καταδιόμαστε στα περιεχόμενα των δύο νέων τόμων των παράξεων ερευνών μου: Τόμο Γ και Τόμο Δ. Τώρα μιλάμε για τον τέταρτο τόμο που περιέχει τι παράξερε έρευνέ μου και κάποιε μυστικέ περιπέτειες μου. Ε, είναι διαθέσιμα αυτή η τετραλογία με του δύο νέου τόμου πλέον πάνω από 1.600 σελίδες, είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν θα βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Πατώντας εκεί θα βρεθείτε στο website του Strange, όπου εκεί θα βρείτε τις εκδόσεις Αόρατο Κολέγιο και όλα τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή βιβλία μου, ανάμεσά τους το, το νέο μου έργο, του τέσσερι τόμου πλέον των παράξενων ερευνών μου. Για να διασωθεί η εναλλακτική γνωσιολογία μέσα από του λίγου συνταξιδιώτε μου, από τους ελάχιστους Έλληνες που ενδιαφέρονται σοβαρά για αυτά τα παράξενα μυστήρια και για την εναλλακτική γνωσιολογία στην ελληνική γλώσσα και στην Ελλάδα. Όπου ξόδεψα όλη μου την. σχεδόν όλη μου τη ζωή για να μπορέσω να είμαι σε θέση να τα γράψω όλα αυτά, εκτό από τα 49 ω τώρα βιβλία μου μέσα στα περίπου 40 χρόνια της επαγγελματικής γραφικής μου δραστηριότητα. Ε, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης λοιπόν, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό σε αυτή την έκτακτη εκπομπή που κάνουμε μαζί με τις παράξενες μουσικές μας με τη συγκυβερνήτριά μου. Σας ευχαριστώ που με ακούτε, αν μακούτε υπάρχει κανείς εκεί έξω που να με the world does not belong to us. Because we are nothing, leftovers. We are tumbleweeds on roads. Because we are every last dashing shadow. Because we're poems on sidewalks. Because you are the needle in my arm. We are equals. We are mirrors. We cut the night. Συνταξιδιώτε μου, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Καταδιόμενοι στα περιεχόμενα του τετάρτου τόμου πλέον των παράξεων ερευνών και μυστικών περιπετειών μου, φτάνουμε στο σημείο του βιβλίου στο οποίο α, έχει τον τίτλο «Ξενομορφιστές. Η συνάντηση με τον δόκτορα». Είναι άλλη μία από τις περιπέτειές μου. Η συγγραφή αυτή έγινε στα πλαίσια της αστημαγίας μου, Προέρχεται από το εξαντλημένο δυστυχώ πια έργο μου, Κοσμόπολη Project, Εξερεύνηση στα μυστικά των πόλεων, Ουρμπανόμανση, Μεγαπολισό μα του 2007. Το άλμπουμ εκείνο πρόκειται για μια προέκταση ή spin-off του μεγάλου βιβλίου μου, Μεγαπολισό στα Τα μυστήρια των πόλεων του 1999-2000, το οποίο είναι το Μεγαπολισό μα, είναι πλέον διαθέσιμο σε νέα συλλεκτική αναθεωρημένη έκδοση από τι εκδόσει του Αρωτοcollegio. Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange μπορείτε να το βρείτε και αυτό. Το πολύ συζητημένο και επί πολλά χρόνια αναζητούμενο από όλου το βιβλίο, το οποίο εδώ και μερικά χρόνια έχει επανεκδοθεί σε νέα συλλεκτική, αναθεωρημένη έκδοση Μεγά στα Τα μυστήρια των πόλεων. Λοιπόν, η συγγραφή αυτή για του ξενομορφιστέ και τη συνάντηση με τον Δόκτορα προερχεται προέρχεται από κάποιο είδου συνέχεια, ένα spin-off, όπω βλέπετε για τι τηλεοπτικέ Μια προέκταση ε, του βιβλίου Μεγά από το album Κοσμόπολη ε, Project, Εξερεύνηση στα μυστικά των πόλεων στα πλαίσια της αστημαγίας μου όπως την έχω ονομάσει και αυτό το, αυτό το κείμενο προέρχεται από εκεί, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και πάρα πολύ παράξεννα πράγματα και πολύ παράξεννα κείμενα στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται μια συνάντηση με τον δόκτορα που είναι ειδικός στους ξενομορφιστές κανείς δεν φαίνεται να ξέρει τόσο πολλά για αυτούς, εκτός από αυτών εδώ και πολλά χρόνια έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μελέτη του ζητήματο των ξενομορφιστών. Ε, είχαμε ακούσει τόσο πολλά για τον δόκτορα. Είναι ένα πρόσωπο σχεδόν θρηλικό. Κανείς δεν γνωρίζει το όνομά του, ούτε εγώ, ούτε κανένα μας. Όλοι τον αποκαλούμε δόκτορ. Ε, πολύ συχνά λειτουργεί ο συμβουλάτορα σε ζητήματα ξενομορφιστών για λογαριασμό όλων των ενδιαφερομένων στην αστημαγία και στο ουρμπανό μας. Δηλαδή πολιτιουργών, δυναστιών, ανεξάρτητων ομάδων, μελετητών, ακόμα και μελών του βιοτεχνικού ιερατείου και των ελεγκτών. Ο Δόκτωρα ακολουθεί συνεχώ τα ίχνη των ξενομορφιστών μέσα στην πόλη. σω ακόμα και να βρίσκεται σε κάποιο είδου επαφή μαζί του, με κάποιο τρόπο που δεν γνωρίζουμε. Εξαιτία αυτών των εξαιρετικά ειδικών γνώσεών του και ίσω και ο λόγω και τη μεγάλη του κεντρικότητα, δεν τον πειράζει ποτέ κανένα, δεν τον ενοχλεί κανεί. Είναι ένα κάτ νόμο αυτό αυτού του χώρου απολαμβάνει κάποια παράξενη ουδετερότητα. Ε, ένα πάρα πολύ σκοτεινό τύπος, κανείς δεν ξέρει την ιστορία του βέβαια. Ε, κάποιοι λένε πως ο δόκτορας είναι ερωτευμένος με τους ξενομορφιστές. Ποιος ξέρει. Στα παιδεία των σκοτεινών μυστικών των πόλεων όλα είναι πιθανά. Ε, πολλά. Θα μάθετε για τον παράξενο δόκτωρ, για τον δόκτωρα και και αυτά που μου αποκάλυψε για τους ξενομορφιστέ. Τι είναι οι ξενομορφιστέ και ποιοι είναι, είναι η ερώτηση που του άφησα σε ένα σημείωμα ρίχνοντα το κάτω από την πόρτα του κρυσφύγετου του. Το σημείωμα έγραφε ποιοι είναι και τι θέλουν από εμά. Αυτό ήταν ας πούμε το κάρτιδι μου αν θέλετε. Και έτσι λοιπόν αυτό εδώ το σημείο του τετάρτου τόμου των παράξεων ερευνών μου αποκαλύπτει τους ξενομορφιστέ ποιοι είναι και τι θέλουν από εμά. όπως ακριβώς μου τα παρουσίασε ο δόκτορας σε αυτήν την λεπτομερός αφηγημένη συνάντησή μας είναι μια πολύ παράξενη ιστορία όλα αυτά και με το δικό τους τρόπο αποδεικνύει και την αλήθεια α πούμε του τίτλου του έργου μου αυτού παράξενες έρευνε, γιατί πραγματικά έχουμε να κάνουμε με πολύ παράξενες έρευνε απαράδεκτες για το καταστημένο και για του ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στην καθημερινή πραγματικότητα. Είναι πολύ εκεντρικές ενασχολήσεις αυτές, γι' αυτό και δεν ενδιαφέρει σχεδόν κανείς αληθινά σοβαρά για αυτά στην Ελλάδα, πόσο μάλλον να τα συνεχίσει ή να ε, δημιουργήσει, συμμετέχει σοβαρά και αληθινά στη δημιουργία ενός χώρου της εναλλακτική νοσολογία στην Ελλάδα. Και βλέπω ότι δεν γίνεται αυτό πλέον. Το προσπάθησα πάρα πολύ. Δημιουργήθηκε από τι δραστηριότητέ μου για κάποια εποχή. Αλλά πλέον νομίζω ότι αποδείχθηκε ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν. Και ούτε μπορώ φυσικά εγώ να τα κάνω όλα μόνο μου. Ούτε μπορούν και οι ένα, δύο, τρει άνθρωποι που ασχολούνται σοβαρά δημιουργικά με αυτά στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Των, των τσάρων βιβλίων της τετραλογίας μου αυτής για τις παράξενες έρευνές μου ε, «Οι η συνάντηση με τον δόκτορα» υπάρχει στον τέταρτο τόμο των παράξενων ερευνών και μυστικών περιπετιών μου. Ακολουθεί πολύ τεριαστά το φάντασμα θαυμαστικό. Ε, τι είναι ένα φάντασμα? Πώς παρουσιάζω εγώ το φάντασμα σε σένα? Νομίζω ότι αν εσύ που ενδιαφέρεσαι για αυτά, αν δεν διαβάσεις για το φάντασμα και για τα φαντάσματα εδώ που υπάρχουν στον τέταρτο τόμο των παράξεων ερεμνών μου, ε, δεν θα κατανοήσεις ή δεν θα αρχίσεις να κατανοείς. Περι πρόκειται τα φαντάσματα. Ε, φαντάσματα φυσικά ονομάζουμε όλες εκείνες τις ανεξήγητες παρουσίες, φασματικούς συνείδητος χαρακτήρα που συχνά προκαλούν εξίσου ανεξήγητα φαινόμενα, ενοχλήσεις ή τρόμους. Ή προκαλούν φαινόμενα που προκύπτουν από την ανεξήγητη προσκόλλησή του σε ένα μέρος, σε ένα πρόσωπο, το λεγόμενο στίχημα. Και εκδηλώνονται με τρόπους που δεν μπορούν να εξηγηθούν με τη συμβατική γνώση και τη σύγχρονη κοινή λογική. Τα φαντάσματα έχουν συνδεθεί με μια μεγάλη γκάμα ανεξήγητων αλλά φαινομένων που κυμαίνεται από τις Φασματικές παρουσίες ω τα φαινόμενα poltergeist. Από τις νυχτερινές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου, ε, βλέπε μόρα, βραχνά, εφιάλτε, σουκουμπι, ίνκουμπι, σκιές κλπ. Κλ, κλ, ω τα λεγόμενα στοιχώματα Και ως τι επικοινωνίες με τα πνεύματα, τις υποτιθέμενες δραστηριότητε τους. Και, και ω τα λεγόμενα βαμπυρικά ζητήματα πλέον, και, γιατί... Ε, Μέχρι σχετικά πρόσφατα, δεν ήταν διαχωρισμένη η έννοια φάντασμα και η έννοια βαμπύρ, βρικόλακα. Ε, ήταν το ίδιο και το αστό σχεδόν. Ε, Τέλο πάντων, θα δείτε τη συζήτηση για αυτό το ζήτημα εδώ, στο φάντασμα, ε, σε αυτό το σημείο του τετάρτου τόμου των παράξεων ερευνών. Ε, και φτάνει το πράγμα βέβαια μέχρι και σε οράματα, οπτασίες, διοράσει, ω τα φαινόμενο doppelganger ή τα φαντάσματα των ζωντανών, φαντάζms of the living. Τις φαντασμαγορικές προβολές, τις κατάρες, τους δαίμονες, τις σκεπτομορφές, τα στοιχειωμένα αντικείμενα και οχήματα και σπίτια κάθε είδους, τα phantom libs, τα electronic voice φαινόμενα, κάποια από τα near-death experiences και αλληλοιπά και λοιπά, ένα μεγάλο μικροσύμπαν, το σύμπαν των φαντασμάτων. Και εδώ είναι η πύλη του, όπου μπορείτε να μπείτε για να συναντήσετε τις αληθινές καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τα φαντάσματα στον τέταρτο τόμο Παράξενες Έρευνες ε, Μετά το φάντασμα υπάρχει ένα σημείο στον τέταρτο τόμο των Παράξενες Έρευνών που έχει τον τίτλο Αρκέντια και Μποχέμια Αρκαδία και Βοημία Ετυναρκάντια εγώ και εγώ στην Αρκαδία ακόμη και στην Αρκαδία βρίσκομαι εγώ αναλύω αυτό το μυστικιστικό μότο με όλους αρκάντια λεπτομέρειες τι σημαίνει στα αλήθεια πως έχει παρεξηγηθεί Πού οδηγούν όλα αυτά, ποιες είναι οι προεκτάσεις τους και κάνω και την αποκάλυψη για δύο καταστάσεις οι οποίες κωδικά ονομάζονται Αρκέντια και Μποχέμια. Θα μάθετε πολλά για αυτό το μυστικισμό εδώ σε αυτό το σημείο του τετάρτου τόμου των παράξενων ερευνών μου. Αρκέντια και Μποχέμια. Ε την Αρκάντια εγκο. Η αλήθεια για αυτό το πράγμα και όχι οι ανοησίες που ακούγονται κατά καιρός. Να λοιπόν, μερικά... Μερικές αληθινέ, παράξενες έρευνες και μυστικές περιπέτειες και απαγορευμένες γνώσεις θα έλεγε κανεί και παράξενα ταξίδια και άλλα που βρίσκονται στην τετραλογία των παράξεων ερευνών μου και εδώ τώρα σας μιλώ για τα περιεχόμενα πλέον του τετάρτου τόμου των παράξεων ερευνών μου. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Όλοι εσείς οι λιγοστεί οι συνταξιδιώτες μου εκεί έξω, σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε, εμένα και τις παράξενε ερευνέ μου πάντα και το μυστικό μας διαστημικό σταθμό. Tell the story, this life had many shades I'd wake up every morning and before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette That smoldered in its tray Down a little something, then be on my way I traveled far and wide, laid this head in many poles To the north I drew the tales of many lives And wore the faces of my own I had these memories all around me So I wouldn't be alone Some may be from showing up Others are from growing up Sometimes I was so messed up And didn't have a clue I ain't winning no one over I'll wear it just for you I got your name written here in a rose tattoo in a rose tattoo Συνταξιδιώτε μου, ολοκληρώνοντα την κατάδισή μα στα περιεχόμενα του τετάρτου τόμου των παράξεων ερευνών μου, είμαστε στο σημείο με τον τίτλο Η Ροδόσταυρη και η Αλχημική Γάμη. Α, ο τίτλο τα λέει όλα. Παρουσιάζω του αληθινού Ροδόσταυρου και την αληθινή Ροδόσταυική Αδερφότητα με τα μανιφέστα τη, και πιο συγκεκριμένα κάνω μια κατάδυση ερευνητική με όλη τη μυστικιστική ανάλυση που απαιτείται στου χημικού γάμου του Κρίστιαν Ρόζενγκροιτ. Ε, Αμέτρητε είναι οι ιστορίες και οι θρύλοι που έχουν συσσωρευτεί γύρω από το όνομα ροδόσταυρη. Πολλά έχουν υποθεί για αυτή την αόρατη αδελφότητα και πολλοί μάλιστα, έχουν συσφετεριστεί το όνομά της με τους καιρούς. Αμέτρητα και επίσης κυριολεκτικά είναι τα μυστικά που αποδίδονται στην απόκριφη διδασκαλία της ανάμεσά τους και αποκαλύψεις των μυστικών της αλχημίας. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει ακριβώς που σταματά ο μύθος και που αρχίζει η πραγματικότητα αλλά μέσα στα αυθεντικά πρωτότυπα ροδοσταυρικά κείμενα αποκαλύπτεται μια σειρά γνώσεων πολύ υψηλού αλληγορικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη μεταστοιχίωση τη ύλη, τη ανθρωπότητα αλλά και του ατόμου. Ε... Πολλά θα μάθετε αν καταδεχθείτε μέσα σε αυτό το σημείο, στον τέταρτο τόμο των παράξεων ερευνών μου και θα ακολουθήσουμε μαζί τον ιδρυτή τη αδερφότητα των ροδοσταυλών, τον Κρίστιαν Ρόζενγκροιτ, στην περιπέτειά του καθώς γίνεται προσκαλεσμένος στον γάμο τον, του βασιλιά, στους ε, χημικούς γάμους όπως του ονομάζει και τη μεγάλη του περιπέτεια για να φτάσει στο τέλος τον προορισμό του που είναι μια μυστικιστική οδύσσια της μεταστοιχίωσης της αλχημίας. Και όχι μόνο. Ε, είναι πολύ μυστηριώδη όλα αυτά και βέβαια ε, έχουν άμεση σχέση και με την ιστορία Μάτριξ και με την ιστορία αυτή της παραβολής του σπηλαίου του Πλάτωνα ε, και όλα τα θαύματα του σύμπαντος είναι ανοιχτά για την ψυχή, εκεί καταλήγουμε, αν αυτή μεταστοιχειωθεί για να γίνει ο δίκαιος αποδέκτης τους. Αυτή είναι η αληθινή αλχημική και μαγική περιπέτεια και σε αυτή, όπως θα δείτε εδώ, είμαστε όλοι μας καλεσμένοι. Το βιβλίο τελειώνει ε, με την αναφορά μου «Περιψυχής». Ε, στο βιβλίο μου Paranormal, το απόλυτο βιβλίο για το παραφυσικό, από τι εκδόσει του Άωρα το Κολέγιο, ασχολήθηκα σε ένα μεγάλο μέρος του με τη ζωή μετά το θάνατο. Και πάρα φυσικά με τα πνεύματα, με την ψυχή κλπ. Κατέθεσα επίσης εκεί στο Paranormal βιβλίο μου, το οποίο σα καλώ να το αποκτήσετε εσεί που ενδιαφέρεστε για το παραφυσικό, κατέθεσα επίση και την πεποίθησή μου ότι οι νεκροί ζουν αλλού. Εδώ σε αυτό το σημείο του τετάρτου τόμου που είναι ο επίλογο στην ουσία του βιβλίου των παράξεων ερευνών μου ασχολούμαι με την ψυχή και θέλω να σας μεταδώσω κάποια βασικά μυστικά για την ψυχή σου που πρέπει οπωσδήποτε να τα λάβεις, τουλάχιστον αυτά. Αυτά τα μυστικά για την ψυχή σου βρίσκονται με τις προεκτάσεις του. Έχω παρουσιάσει το κείμενο αυτό και άλλοτε. Αλλά αυτό είναι ας πούμε, η μεγάλη βερσιόν του, ε, το περιψυχής κείμενό μου ε, και πώς πρέπει οι καλούμαστε να διαχειριστούμε τη ψυχή μας. Και το κάνω εδώ με τη βοήθεια, επίσης, σε κάποιο σημείο του συγγραφικού μου αυτού πονήματος, με τη βοήθεια επίσης ενός από τους μεγάλους δασκάλους μας, του C.S. Lewis. Ε, Δύο τάσεις η έλξεις παλεύουν για την ψυχή μας σε ένα συνεχή μυστικό πόλεμο που προσφέρει νίκες την τάση στην οποία θα δώσουμε τη συμμαχία μας. Στο φως ή στο σκότος. Τα πάντα για το μυστικό πόλεμο στο δίτομο έργο μου, αποκαλυπτικότατα «Ο μυστικός πόλεμος». Επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange από τις το κολέγιο. Εδώ κλείνουμε το, ε, το τέταρτο βιβλίο των παράξεων ερευνών με αυτό το, τη σημαντική μετάδοση ιδεών και χειρισμών ε, περί ψυχής. Να θυμάστε πάντοτε και τη ρήση αυτή του H.P. Lovecraft, Τα όνειρα είναι αρχαιότερα από τη Βαβυλώνα. Κατ' επέκταση, η ανθρώπινη ψυχή. Και έτσι λοιπόν, καταδεχθήκαμε και στα περιεχόμενα. Του Παράξενε Έρευνε τόμος Δέλτα ε, Έχουμε την εισαγωγή. Κάνω μια ανακεφαλαίωση. Την εισαγωγή Ο κόσμος, κόσμο. Μεγάλη εισαγωγή. Περιγράφω την κατάσταση στην Ελλάδα και τον κρυφό μα κόσμο και τι περιπέτειες μέσα σε αυτό. Ε, Αναζητώντα το σπίτι και το φάντασμα του Κάρλο Καστανέντα στο Λο Άτζελε. Ονειρευτή, το ονειρικό κάλεσμα του Δον Χουάν. Τα μαγικά περάσματα. Τενσέγκριτη και η νέα μυστική διδασκαλία του Καστανέντα. Ένα σούρουπο στην Ιρλανδία, ταξίδι στη μυστική σκοτία, αναζητώντας τον εραειδολαό, τους fairy people, αυτοί που κρύβονται στο σκοτάδι, τι είναι η μαγεία, ο μάγος Μέρλιν, αρχαία όνειρα, τα όνειρα του H.P. Lovecraft τα όνειρα του Χόρχε Λουίπς Πόρχες, William Μπέκφορντ, ο του Φόντχιλ, Ξενομορφιστέ συνάντηση με τον Δόκτορα, το Φάντασμα, Αρκέντια και Μποχέμια, την Αρκέντια Ego, η Ροδόσταυρη και η Αλχημική Γάμη, περιψυχής. Αυτά είναι τα περιεχόμενα και του τετάρτου τόμου των παράξεων ερευνών μου και εδώ ολοκληρώσαμε την κατάδυσή μας ε, στα περιεχόμενα των δύο νέων τόμων των παράξεων ερευνών και άλλες παράξενε έρευνε και άλλα μυστήρια και άλλε μυστικές περιπέτειες υπάρχουν στον τρίτο και στον τέταρτο τόμο των παράξεων ερευνών μου. Και κάναμε αυτή την έκτακτη εκπομπή για να σας παρουσιάσω σε σας τους λιγοστούς συνταξιδιώτες μου που μου ακούτε ε, τα περιεχόμενα των τόμων αυτών ε, και να αναλογιστείτε αν έχετε κι εσείς μαζί μου την ίδια κεντρική παραξενιά, να σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα ώστε να αποκτήσετε σαν ένα μπουκάλι βαγού από μένα ε, του τέσσερι αυτού τόμου και του δύο καινούριου αυτού, τον τρίτο και τον τέταρτο, εσεί που έχετε πάρει ήδη τον πρώτο και τον δεύτερο, από τη σειρά μου του έργου μου παράξενε έρευνε. σω ακολουθήσουν και άλλοι τόμοι, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Μακάρι να είμαστε καλά και να το καταφέρουμε και αυτό. Πιο παράξενά πράγματα έχουν συμβεί στον κόσμο, από αυτό το παράξενο πράγμα να βγουν και άλλοι τόμοι των παράξεων ερευνών μου. Ε, Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Έχετε του χαιρετισμού μου και τη συγκυβερνήτριά μου από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό με την ευχή μα για καλό καλοκαίρι, καλέ αναγνώσει, καλέ περιπέτειες και ήθε ο Θεό να σα έχει πάντα καλά, εσά, τους συνταξιδιώτε μου, σε αυτήν την παράξενη παρέα στην οποία βρισκόμαστε τόσα πολλά χρόνια και στην οποία ευχή έργο θα είναι να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε μαζί και να ακούσετε και την επόμενη εκπομπή του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού που πολύ σύντομα θα έρθει προ το μέρο σα. Για να σας στείλει τι συχνότητέ τη. Γεια σας φίλοι μου. Καλό καλοκαίρι.